Καλησπέρα και ήρθατε στη σημερινή μας εκπαίδευση Λόγω με Θεόδωρο αραμπατζή και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην εκπαίδευσή μας σήμερα Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν που αφιερώνετε το χρόνο Παρασκευή βράδυ να είστε σήμερα εδώ Ξέρω ότι δεν είναι και η πιο κατάλληλη ώρα Αλλά είχα την ιδέα να μαζευτούμε σήμερα εδώ, να πούμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες Να δούμε πώς μπορούμε να βοηθηθούμε όλοι μεταξύ μας και είπα ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το τώρα οπότε αποφάσισα να το κάνουμε σήμερα το βράδυ και το έβαλα και σαν ένα επιπλέον εμπόδιο γιατί ξέρετε είναι πολύ εύκολο να βρούμε λόγους για να μην είμαστε σήμερα εδώ αλλά αν θέλουμε να είμαστε κάπου μπορούμε να βρούμε τους τρόπους για να είμαστε okay. λοιπόν οπότε μπράβο σα που είστε σήμερα εδώ και στα... αυτά που θα ακούσετε αυτή, σε αυτή τη μία ώρα που θα είμαστε περίπου μαζί Ελπίζω να σα βοηθήσουν πάρα πολύ στην επιχείρησή σα, όπω ελπίζω να βοηθήσουν και εμένα στην επιχείρησή μου, γιατί θα ακούσω πράγματα από κάποιου συνεργάτε που ίσω δεν τα ξέρω κι εγώ. Και γι' αυτό το λόγο μαζευόμαστε για να μιλήσουμε και να εκπαιδευτούμε όλοι μαζί. Για όσου ε, δεν με γνωρίζουν, και για όσου με γνωρίζουν, όπω είπα, εγώ είμαι ο Μαραμπατζή Θόδωρο, ζω και εργάζομαι στο Αγγλική. Βλέπω ότι έχουμε κάποιου συνεργάτε καινούριου μέσα στην αίθουσα. Ξεκινήσαμε την Ολυμπικαϊδία τέλη Δεκέμβρη. Ε, μόλις βασικά ξεκίνησε η εταιρεία από τότε μαζί ξεκίνησαμε κι εμείς πριν ξεκινήσω με την Olympic ID είχα μια δοδεκατή εμπειρία στο χώρο του δικτυακού marketing. Ε, Όλα όλες, όλες τα χρόνια ήμουν σε μια εταιρεία, δεν πήγαινε αποτελέσαι εταιρεία, εταιρεία, αλλά ο λόγο που ξεκίνησα με την Olympic GID ήταν γιατί είδα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο ήταν μια προσωπική πρόκληση για μένα, όπου να μπορέσουν να, να χτίσουμε το πέραστη στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο δίκτυο με έδρα μάλλον την Ελλάδα και να μπορέσει να πάει παγκόσμια και να μπορέσουν πάρα πολλού Έλληνε και καταναλωτέ, αλλά και μικρομεσέ επιχειρηματίε. Να ωφεληθούν μέσα από, αυτή την, ε, μέσα από αυτό το project. Οπότε για αυτό το λόγο ξεκινήσαμε αρχέ τέλη Δεκέμβρη, μάλλον με την Olympic Idea. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ε, ένα σημαντικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Olympic Idea. Είναι ε, πάνω από 1.500 άτομα και γύρω στι 600 επιχειρήσει που έχουν συμβληθεί. Και υπάρχουν πολλοί συνεργάτε οι οποίοι βγάζουν πολύ καλά χρήματα είτε από τη συνεισφορά των επιχειρήσεων, είτε από το δίκτυο που έχουν χτίσει, είτε από το συνδυασμό των δύο. Και φαντάζομαι ότι ο λόγο που, που ξεκινήσατε με την Olympic idea και που είστε σήμερα εδώ, είναι για να μάθετε και εσεί πώ μπορείτε να δημιουργήσετε και εσεί κάτι τέτοιο για τον εαυτό σα. Οπότε, σήμερα λοιπόν, θα δούμε κάποιου τρόπου. Θα ακούσουμε συνεργάτε τη ομάδα μα, τη ομάδα μου, έτσι οι οποίοι έχουν κάνει δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Εντάξει. Πριν όμω πούμε σε αυτό, θέλω να σου πω ότι όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαι με το δικτυακό marketing στι αρχέ του 2002, και αποφάσισα μετά από κάποιο διάστημα ότι θέλω να το κάνω σαν πλήρη απασχόληση. Γιατί στην αρχή το ξεκίνησα, σαν είμαι απασχόληση, σε ένα έξτρα εισόδημα και δεν ήξερα αν θα είναι αυτή η δουλειά που θα κάνω για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Αλλά τότε δούλευα σαν βιβλιοπολίτη, ω ανυπάλληλο. Παράλληλα, ασχολούμαι με το δικτυακό μάρκετινγκ. Έβαζα ένα έξτρα εισόδημα ευρώ το μήνα. Πολύ καλό έξτρα εισόδημα. Γιατί πέραν 470 ευρώ το μήνα στο 8 που δούλευα στη δουλειά μου. Και um, κάποια στιγμή λοιπόν, κατάλαβα ότι αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω και δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Οπότε, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με πλήρη επασχόληση με το δικτυακό marketing, ε, μία από τι προκλήσει που συνάντησα ήταν ότι δεν ήξερα τι να κάνω κάθε μέρα ώστε να έχω τα αποτελέσματα που ήθελα να έχω στην επιχείρησή μου. Δεν είχα πρόβλημα να δουλέψω, δεν είχα πρόβλημα να δουλέψω σκληρά, ούτε είχα πρόβλημα να εφαρμόσω διάφορε τεχνικέ ή μεθόδου. Ήμουν δηλαδή ανοιχτό στη δουλειά. Ωραία, Ήθελα απλά κάποιο να έρθει και να μου πει: ότι Κοίταξε το δωρεία, αν κάνει αυτά. 1, 2, 3, 4 πράγματα θα έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Αυτό ήθελα. Κάποιο να μου δείξει τι να κάνω. Οπότε αυτό που έκανα από πολύ νωρί, πέρα από ότι πήγαινα σε κάθε εκπαίδευση που μπορούσα να πάω, αυτό που έκανα ήταν το εξή: Ότι όταν πήγαινα σε μια εκπαίδευση, σε ένα σεμινάριο διήμερο, μόνο ημέρα ή τη μία ώρα, ε, πήγαινα σε συνεργάτες τη εταιρεία μου, οι οποίοι ήταν πετυχημένοι ήταν άτομα τα οποία κέρδισαν πολλά χρήματα. Ε, συνεργάτες που είχαν πολλού καλεσμένου στα meeting ή που έκαναν πολλέ συγγραφέα κάθε μήνα, που είχαν πολλού πελάτε που είχαν μεγάλα δίκτυα, έτσι και άρχισαν να του ρωτάω τι κάνουν. Πες μου τι κάνεις πες μου τι κάνει, και έκανα κάποιου από του επιτυχημένου συνεργάτε, του ομιλητέ δηλαδή, πήγαινα στα διαλύματα στο τέλο ή στην αρχή το meeting και του έκανα φίλου, έτσι κάναμε με γνωριμίες και έχω πάρα πολλού πετυχημένου φίλου τώρα, γενικά στο δικτυακό marketing Και του έλεγα, παίζουν τι κάνει πώ δουλεύει, τι ακριβώ κάνει, πώ μιλά, που βρίσκεται του ανθρώπου ή τα πάντα. Και μέσα από αυτέ τι συζητήσει, έμαθα πάρα πολλά έτσι, μυστικά, αν μπορώ να το πω σε τα οποία με βοήθησαν σημαντικά στην επιχείρησή μου. Αυτό ε, με βοήθησε στο εξή. Κάτι που θα μπορούσε να πάρει εβδομάδε ή και μενε από δοκιμέ και λάθη. Το μάθανε από κάποιον ο οποίο το είχε κάνει πράξη και το έχει κάνει και επιτυχημένα πράξη. Εντάξει. Οπότε για αυτό το πράγμα μου σε πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά χρήματα και μου γκλίτσε και απογοήτευση που θα μπορούσε ενδεχομένω να έχω κάθε σε όλε αυτέ τι δοκιμέ. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να κάνουμε αυτό ακριβώ. Δηλαδή τι έκανα, αποφάσισα να μαζέψω όλου του συνεργάτε οι οποίοι έχουν κάνει κάποια πράγματα στην ομάδα μα και να του βάλω να μα πούνε τι κάνανε, πώ το κάνανε γιατί το κάνανε και μου μίλησαν και όλα αυτά. Εντάξει. Στη δουλειά μα στην Olympic idea έχουμε δύο βασικού τρόπου που κερδίζουμε χρήματα. Κερδίζουμε χρήματα συστήνοντα επιχειρήσει που θα συμβληθούν με την εταιρεία για να διαφημίσουν τι υπηρεσίε του, τα προϊόντα του και κερδίζουμε χρήματα από αυτόν τον τρόπο. Και ο άλλο τρόπο που κερδίζουμε χρήματα είναι συστήνοντα καινούργιου συνδρομητέ, παύλα συνεργάτε στο δίκτυο. Η βασική επιδίωξη που χρειάζεται να έχει ένα καινούργιο συνεργάτη για τι πρώτε μέρε που ξεκινάει τη δουλειά είναι πρώτον να βρει τρει συνδρομητέ. Τρει συνδρομητέ συνεργάτε, ώστε να μπει στο 3 in your free club, δηλαδή ώστε να μην ξαναχρειαστεί να πληρώσει συνδρομή ποτέ, εφόσον αυτοί οι τρει είναι ενεργοί, έτσι δηλαδή πληρώνουν τη συνδρομή του. Και δεύτερον, είναι να συστήσει τι πρώτε του λίγε επιχειρήσει, μία-δύο επιχειρήσει, τι πρώτε μέρε αυτό το κάνει, ώστε να μπορέσει να βγάλει άμεσα τα πρώτα του χρήματα, να βάλει στη τσέπη του μετρητά. Σήμερα λοιπόν θα δώσω το λόγο σε κάποιου από εσά, κάποιου συνεργάτε τη ομάδα μα. Που έχουν κάνει αυτό ακριβώ. Δηλαδή, έχουν βρει του πρώτου τρει συνεργάτε του, ή και περισσότερου, και έχουν βάλει μερικέ επιχειρήσει. Θα μα πούνε πού βρήκαν αυτού του ανθρώπου, πώ του προσέγγισαν, τι του είπαν, πού του οδήγησαν, πώ παρουσίασαν τι πληροφορίε, τι έκαναν μετά την παρουσίαση και πώ του βοήθησαν να ξεκινήσουν. Θα ακούσετε πολλέ διαφορετικέ εκδοχές όλη ε, ε, αυτή τη διαδικασία, όλων αυτών των ερωτήσεων και θα ακούσετε πολλέ διαφορετικέ ιδέε. Αυτό σημαίνει ότι. Όλοι οι τρόποι δουλεύουν. Τι θα μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι κάτι κάναν και δούλεψαν αυτό που κάναν Οπότε σημαίνει ότι αν και θα είναι διαφορετικά πράγματα πιθανόν του ενό με του άλλου. Όλα αυτά δουλεύουν. Εντάξει. Και όλα λοιπόν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα αρκεί να εφαρμοστούν. Τώρα, αυτό που θέλω εσύ να δείτε είναι το εξή, να δείτε τι από όλα αυτά που θα ακούσετε ταιριάζει σε εσά στην προσωπικότητά σα. Κρατήστε πολύ καλέ σημειώσει. Και δείτε αν μπορείτε να συνδυάσετε κάποιε αυτές αυτέ τι που θα ακούσετε και να φτιάξετε την ιδανική δική σα προσέγγιση. Ή αν μπορείτε να ενσωματώσετε να κάποια από αυτά που θα ακούσετε σε αυτά που ήδη κάνετε. Κάτι το θέλω να σα πω εδώ πέρα είναι ότι αν κάνετε κάτι το οποίο δουλεύει, μην αλλάξετε αυτό το οποίο εφαρμόζετε ή είναι κάτι το οποίο δουλεύετε για να εφαρμόσετε κάτι που μόλι ακούσετε σήμερα. Και να θυμάστε γενικά αυτό σε τις τι εκπαιδεύσει. Δηλαδή, όταν πηγαίνετε κάπου και μιλάτε με κάποιον συνεργάτη και ακούτε μια ιδέα που σα ακούγεται καλή. Μην αλλάζετε, μη σταματάτε αυτό που κάνετε για να δοκιμάσετε κάτι άλλο. Ειδικά αυτό που κάνετε δουλεύει. Να θυμάστε ότι ο κανόνα είναι ο εξή: Ότι όταν κάτι δουλεύει, δεν το αλλάζουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να προσθέτουμε μόνο. Οπότε, αν ακούσετε κάτι που σα αρέσει, μην αλλάξετε αυτό που ήδη κάνετε, αν δουλεύει. Απλά προσθέστε το σε αυτά που ήδη κάνετε μέχρι τώρα. Ωραία. Θα το δούμε όχι με κάποια σειρά: Ότι θα δούμε πρώτα αυτού που κάνανε του τρει συνεργάτε και μετά αυτού που κάνουν επιχειρήσει. Γιατί κάποιοι κάνανε και τα δύο. Οπότε. Θα δώσω το λόγο τώρα στου συνεργάτε μα. Θα με καλέσω στο γραφείο, ένας, ένας, θα δώσω εγώ θα λέω τα ονόματα. Και θα του καθοδηγώ μέσα από αυτή ε, τη συζήτηση που θα κάνουμε. Οπότε, κρατήστε πολύ καλέ σημειώσει. Βάλετε χαρτί και στρίβεστε μπροστά σα. Και σημειώστε κάποια πράγματα που θα σα βοηθήσουν πραγματικά πάρα πολύ παραγωγικά στην επιχείρησή σα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με έναν από του πρώτου μου συνεργάτε, τον Μιχάλητο Μουστακάκη. Το τηλέφωνο του γραφείου μου είναι αυτό εδώ, οπότε όσοι είναι να με καλέσουν, θα με καλέσουν στο γραφείο μου τώρα. Άξι. Μιχάλη, κάλεσε με, παρακαλώ, το γραφείο μου. Έλα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι κλείσε τη ηχέσου, φαντάζομαι, έτσι. Ξέρεις. Ναι, ναι, ναι μόνο στο τηλέφωνο είμαι τώρα. Ξέρω. Λοιπόν, ε... καταρχήν, ε... Μιχάλη, ευχαριστώ που και βοηθάς στην εκπαίδευση. Θέλω λίγο να μα συστηθεί. Πρώτα απ' όλα, πα πώ λέγεσαι. Πε μου, λίγο να ασχολείσαι με μερική πλήρη απασχόληση και τι άλλο κάνει, ποια mm είναι -hmm. η δουλειά σου δηλαδή. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλου. Ονομάζομαι Μιχάλη Μουστακάκη. Ε, είμαι στην Κάρπαθο, στην άκρη τη Ελλάδα, για κάποιου. Ε, βασική μου απασχόληση είναι. Είμαι στι επιχειρήσει και συγκεκριμένα στα ξενοδοχεία. Έχω μια δικιά μου τουριστική επιχείρηση στην Κάρπαθο, την οποία δουλεύω από 15 χρονών. Και ουσιαστικά αυτή μου απορροφά πάρα πολύ χρόνο από την... από την ημέρα μου. Και με την ολίπη καηδία ουσιαστικά είμαι part-time και ξεκίνησα από αρχέ Ιανουαρίου. Ωραία. Πες λίγο τώρα, Μιχάλη. Καταρχήν, τι τρει πρώτε εγγραφέ, περίπου σε πόσο χρονικό διάστημα τι έκανε, Έτσι έκανα μέσα σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα, οκ. Okay. Ήταν γνωστοί ή άγνωστοι. Ήταν γνωστοί μου. Και πώ του φέρει και αυτού, δηλαδή πώ επικοινωνεί μαζί σου, τι του είπε, Για να του καλέσει σε μια παρουσίαση, τι ακριβώ του είπε. Mm -hmm. Επίσης part time. Ε, κάποια πράγματα μου φανήκαν πολύ για την Ολυμπική Αιτία. Πολύ, πολύ. Ε, η ιδέα γενικότερα μου γιατί είναι okay. κάτι που ξεκινάει από εδώ yeah. Ελλάδα. Ε, Συνδυάζεται το ίντερνετ, το οποίο για μένα ήταν κάτι φανταστικό. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Καθώ ε, ο χώρο, ο τόπο που βρίσκομαι είναι σχετικά η πρόσβαση δύσκολη, δεν μπορούσα να ταξιδεύω ούτε βρίσκομαι σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. Υπάρχει μια δυσκολία που αντιμετώπιζα με την άλλη με εταιρεία δικτύου marketing. Mm -hmm. ε, οπότε οι τρει συστάσει που έκανα, οι πρώτε μου, ε, βγήκαν από το ίντερνετ κυρίω. Ε, άτομα οι οποίοι ήταν γνωστοί μου, βέβαια δεν, ήταν, δεν είχαν καμία σχέση με, την, με, την, με το, το δικτύο marketing που έκανα μέχρι τότε. Mm -hmm. Το συμβατικό. Ε, απλά ήταν γνωστοί μέσα από το facebook. Ωραία, πε μου λίγο, μισό λεπτό λίγο. Του πήρε τηλέφωνο ή του έστειλε email ή του έστειλε μήνυμα στο facebook, πώ έγινε η προσέγγιση. Ε, κάποιο πήρε τηλέφωνο. Ναι. Από αυτού του χρήστε μου, του χρήστε που, που έκανε. Ε, ναι. Οι δύο ήταν μέσω ίντερνετ. Δηλαδή μέσω email. Έστειλε ένα, ένα μήνυμα στο facebook. Οκ, okay, είμαι, είμαι μένω στο facebook, ναι. Ε, Απλώ ε, ήμουν πολύ, πολύ σίγουρο. Του πούμε ότι το ζητούσα ε, κάποιο χρόνο κάποιο, να κλείσω ραντεβού μαζί του για να του μιλήσω για κάτι που ήθελα να συζητήσουμε για κάποια. Μπορεί περίπου να θυμάσαι ακριβώ τι του είχε πει. Ε, το έχω γράψει κιόλας αυτό. Okay. <laughs> το έχω γραμμένο εδώ γιατί. Ε, λοιπόν, ε, τελικά δεν το έχω γραμμένο το μήνυμα. Οκ, okay, δεν πειράζει. Ε, σε γενικές γραμμές, Περί, περίπου σε γενικέ γραμμέ παίζουμε λίγο τι του είπε στο μήνυμα σου που τι έστειλε. Ε, Ωραία, ωραία. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την απάντηση, κλείναμε το ραντεβού. Mm -hmm. Και με το sponsor, κάναμε μια ομαδική. ένα group meeting στο Skype. Okay. Οπότε, οι παρουσιάσει, οι τρει που έκανε και έγραψε, ήταν ε, παρουσιάσει που κάναμε μαζί, δηλαδή με το sponsor, άσχετα, ή με τι έκανε μόνο σου. Πώ είχε πώς είχαν γίνει, Η μία ήταν την κάναμε μαζί, τη άλλη δεν την έκανα μόνο μου. Μέσα Skype. Ε, τι δύο μέσω Skype, την άλλη της έκανε, την έκανα. Οκ. Okay. Τηλεφωνικά δηλαδή, πόσο από κοντά. Τηλεφωνικά και ραντεβού εδώ στο χώρο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά την παρουσίαση που του έκανε, τι συνεβεί, τι ερωτήσει σου κάνανε, Θυμάσαι τι Βέβαια και καιρό που έγινε, αλλά περίπου τι εντυπωσία είχε τότε. Βασικά οι περισσότεροι είχαν ενδιασμού κατά το πόσο ένα τέτοιο εγχείρημα που ξεκινάει από Ελλάδα θα έχει καλά αποτελέσματα. Mm -hmm. Βέβαια, να πούμε σε λίγο σε παρένθεση, να πούμε ότι τώρα μιλάμε για αρχέ Ιανουαρίου. Που ακόμα η εταιρεία είχε δεν είχε ξεκινήσει, δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ στην αρχή δηλαδή. Πριν το pre Δηλαδή Δηλαδή ναι, πριν το pre Αλλά λοιπόν, πριν τι 15 Ιανουαρίου που έγινε το pre-lance, α πούμε. Ωραία. Το κάπου 2 Ιανουαρίου ε, ξεκίνησα εγώ. Μπράβο, ωραία. Οπότε και πε μου, τι αντιρρήσει και τι ερωτήσει σου κάνανε. Οι περισσότεροι είχαν ε, αμφιβολίε κατά το πόσο είναι ένα τέτοιο εγχείρημα θα είχε αποτελέσματα. <σχελίου> ε, Πώ θα εξελισσόταν η όλη πορεία του το εγχειρήματο. Ε, κάποιοι αρχιτή και ποιοι, κρύβον, ποιοι είναι από πίσω πούμε, ποιοι είναι οι εμπνευστέ αυτής της ιδέας mm -hmm. γιατί όσο να είναι περισσότεροι α, κάποιοι είχαν ε, κάποια ε, τώρα, ε, αντιστάσεις αντιρίσεις στο αν θα έπρεπε να το πούνε σε κάποιου γνωστού, να εκτεθούν δηλαδή mm -hmm. ε, για την Ολυμπιακή ιδέα mm -hmm. Με ποιο ε, τρόπο το χειρίστηκε αυτό Πώ το χειρίστηκα ε, απλώς ε, Ανέφερα κάποιους συνεργάτες μου, κάποιους ανθρώπου που είναι ήδη στην Ολυμπιακή ιδέα και ε, κυρίως έβαλε και τον εαυτό μου μπροστά, λέω, εφόσον το λέω εγώ α πούμε και πιστεύε σε εμένα ότι κοιτάξει να δει ε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ωραία, οκ. Okay. Κάπως έφερε το χειριεύτηκα τουλάχιστον. Mm -hmm. Ε, τώρα κάποιοι πιστήκανε, κάποιοι δεν πιστήκανε, δεν με ενδιαφέρει αυτή δεν, δεν με ενδιαφέρει Φυσικά. αυτή που και αυτοί οι οποίοι είχαν την παρουσίαση, μετά από πόσο καιρό γράφτηκαν. Δηλαδή, γράφτηκαν κατευθείαν με την παρουσίαση, πέρασαν κάποιε μέρε, πόσο σύντομα γράφτηκαν δηλαδή. Επιστεύω ότι ο πιο σύντομο ήταν μετά από 4 μέρε. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν θέλω να πούμε ότι δεν είναι ότι γράφτηκαν μια παρουσίαση και αμέσω μετά όλοι γράφονται. Θέλει λέει, το χρόνο του να μιλήσουμε, να ξαναμιλήσουμε. Γιατί κάποτε δεν έγινε. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Οκ. Okay. Εσύ, πώ ξεκίνησε, πώ γράφτηκε. Δηλαδή πώ προσεγγίστηκε εσύ. Πώς προσεγγίστηκα. Ναι. Okay. και σίγουρα έφτηκε μεγάλο κυρίαρχο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξες εσύ γιατί εσύ είσαι ο ανάδοχος μου ε, εμπιστεύτηκα εσένα ξέρω τι άνθρωπος είσαι γιατί κάναμε και coaching τόσο καιρό και με το που μου πρότεινες αυτό το πράγμα αμέσως εμπιστεύτηκα και είπα ότι ναι θα θα, θα ασχοληθώ θα, θα, θα προσπαθήσω okay. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια κι Έγινε για χαρά, γεια. Ε, Μαρία Περάκη, είσαι εδώ. Είσαι εδώ Μαρία. Αν μπορείς, κάλεσε με. Καλησπέρα σε όλους Καλησπέρα λοιπόν ε, Σεστήσου λίγο Πες καταρχήν να ασχολήσεις με μερική επίπερα Απασχόληση και τι άλλο, άλλο δουλειά δηλαδή κάνει Και μετά θα συνεχίσω εγώ με ερωτήσει. Ωραία ε, Εγώ είμαι η Μαρία Τεράκη ε, Βασικά γυνάτριο είμαι στο κλασικό μετάγγελμα Μόνιμη υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων ε, και με τη διδετολογία είμαι και διδετολόγος και έχω κάποια ραντεβού και είμαι μητέρα δύο μικρών full time δηλαδή αυτά από μόνα τους. Ε, αλλά το τελευταίο διάστημα δω και ένα χρόνο έφτασα να βρω ένα πλάνο β, γιατί το πλάνο α δεν μας, δεν μας έβγαινε. Ε, αυτό του να δουλεύω 40 ώρες την εβδομάδα για 40 χρόνια και. Να, στο τέλο να μην πάρουμε καθόλου σύνταξη γιατί το πλάνο ήταν ε, να φέρουμε 40% λιγότερη σύνταξη από αυτό που μπορεί να ζήσει ένα άνθρωπο. Μπράβο, με την κρίση, αρχίζαμε να ψαχνόμασταν ε, και βρέθηκα με μια άλλη εταιρεία ε, που θεωρούσα τη δεδομένη στιγμή την καλύτερη δυνατή ευκαιρία. Σαν πλάνο Β. Μωρέ, να σα διακόψω λίγο. Ναι. Επειδή έχουμε πολλού ακόμα να μιλήσουν ε. Ε, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα η ιστορία, Zoom. Απλά θέλω λίγο να προχωρήσουμε οπότε τώρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δουλεύει στο Δήμο Αθηναίων σαν γυμνά το πρωί. Έτσι δεν είναι. Ναι, ε μέχρι 4 ώρα. Μέρτισε 4 ώρα. Ε, Επίση είσαι και το λόγο, έχει και η οικογένεια έχει και τα δύο σου παιδιά. Ναι. Και τα παράλληλα κάνει και την Idea. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε αν κάποιο ήξερε το πρόγραμμά σου, θα λέει ότι δεν μπορεί κάποιο να ασχοληθεί με, τι... με κάτι άλλο, δεν είναι. Δεν έχει χρόνο. Okay. Απλά επειδή προφανώ εσύ το χρησιμοποιεί αυτό, το χρησιμοποιεί σαν λόγο για να κάνει το διαδικτυακό marketing, φαντάζομαι έτσι. Ακριβώ αυτό. Ωραία. Λοιπόν, παίζουμε λίγο τώρα καταρχήν τι τρει πρώτε εγγραφέ. Ναι. Ε, περίπου, πόσο, καταρχήν, πόσε εγγραφέ έχει κάνει μέχρι τώρα, 14 14 εγγραφέ. Σε πόσο καιρό ασχολείσαι, Σε τρει μήνε. Σε τρει μήνε έχει κάνει 14 εγγραφέ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι τρει πρώτε εγγραφέ, πόσο σύντομα έκανε, θυμάσαι. Ωραία. οκ. Okay. και σχετικά ε, α πούμε του το δύο πρώτου μήνε. Βασικά παίζουμε από το τότε που ξεκίνησα να ασχολήσει, Δηλαδή, από το πουσέται θα μιλήσω με άτομα. Πόσο σύντομα έκανε τρει εγγραφέ, να το πούμε καλύτερα έτσι. Ε, άδεσα. Ωραία. Δηλαδή δεν σου πήρε δύο μήνες για να κάνει να μιλά okay, δύο άτομα. δύο μήνε. Το πρώτο μήνα δεν έ... okay. <συσκλώσαι> Οκ, μιλάω το που, που δύο εσομάδες, ασπούμα, τρεις, δεν έκανα Ωραία. Και μετά όμως, με το που ξεκίνησα, ε, και όσο πιο. Ενώ η δράση mm -hmm. τόσο πιο καλά αποτελέσματα είχα. Ωραία. Δηλαδή πούμε, μέσα σε δύο-τρει ομάδε έκανε τι τρει πρώτα συγφέρε. Εδώ δράσει τρεις Τρει πρώτε συγγραφέ έκανα αμέσω. Ωραία, οκ. Okay. Πολύ ωραία. Και αυτή θα γνωστήσω σου γενικά μιλάσαι με ή με γνωστού. Ε, με του Αυτή τρει που ήταν σου ή άλλω. Ε, οι τρει πρώτε μου ήταν γνωστοί. Ωραία. Και τι Πώ σα προσκάλεσα, δηλαδή. Ε, επειδή οι τρει πρώτε εγγραφέ φέρονταν ε, ότι ήταν φίλοι και γνωστοί, που ξέρουν ούτω ή άλλω το πλάνο Β που είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με το δικτυακό marketing, ε, του είπα ότι έχω βρει κάτι πολύ καλύτερο και ότι θα ήθελα να ρίξουν μια ματιά. Και αν αυτό που δουν είναι κάτι που του ενδιαφέρει, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το επόμενο βήμα. Ωραία. Δέχτηκαν κατευθείαν. Ε, δέχτηκαν να ακούσουν ναι, ναι Και επειδή είχαν ακούσει και την προηγούμενη πρόταση Τους άρεσε πολύ περισσότερο αυτή okay. Και παρουσίες που έκανες Πώς την έκανες από κοντά Μέσω τηλεφώνου, με βίντεο, σε meeting, με τριμερές με... Πώς, Τι έκανες Οι τρεις πρώτες μου εγγραφές γίνανε με βίντεο τι... με... με βίντεο Ήταν και πολύ κολλητή μου okay. Είδα είδαμε βίντεο Ωραία τους το βίντεο και όταν του πήρε τηλέφωνο την πρώτη φορά, το είχαν δει κατευθείαν ή του ξαναπήρε τηλέφωνο. Θυμάσαι. Να φύγω τη μνήμη μου τώρα. Ε, νομίζω ότι. Ε, του. ότι σχετικά αμέσω. Οκ. Okay. Τι αντίρρηση, τι, τι ερωτήσει σου κάνανε όταν είδαν την παρουσίαση και μετά. Τι ερωτήσει δέχτηκε συνήθω. Και γενικά τι, τι, τι ερωτήσει δέχεσαι. δηλαδή ήταν πολύ στα πάργανα, mm -hmm. ε, δεν ξέρανε ε, το πώς θα τραβήξει, αν θα μπουν μαγαριά, mm -hmm. αν θα, ε, θα εμπιστευτούν οι συνδρομητές οι άνθρωποι να δουν την ευκαιρία πίσω από αυτό. Mm -hmm. ε, Παρ' όλα αυτά όμως ξεκίνησαν γιατί θέλανε να δοκιμάσουμε και να μην χάσουμε την, και εκείνη τη δυνατότητα να το δοκιμάσουμε. Ωραία. Okay. Οπότε η αντιρρήση κυρίως ήταν στο, στο θέμα το ότι επειδή είναι καινούργιο δεν ξέρουμε πώς θα πάει κτλ. έτσι Ναι ήταν αρχή και δεν το γνωρίζαμε Ωραία ωραία Και τώρα yeah. οι αντιρρήσεις που δέξεις συνήθως ποιες είναι Αντί από τους υπόλοιπου που έγραψε μετά Τους άλλους 10 που έγραψε συνέχεια έτσι Τι αντιρρήσεις δέξεις συνήθως ε, Οι αντιρρήσεις ε, γενικώ που δέχομαι Είναι ότι στο αν θα μπορέσουν οι ίδιοι να κάνουν κάτι τέτοιο Ενώ από αυτές που γράφονται έτσι. <σοβολοί> ε, το, η πρώτη του αμφιβολία ουσιαστικά έχει να κάνει με τον εαυτό του, αν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Ε, και αυτό βέβαια που του λέω είναι ότι σίγουρα δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην αρχή. Όπω σε κάθε δουλειά θα πρέπει να πάρουν τα πρώτα βήματα, να, τα πρώτα, ε, να πάρουν την πρώτη εκπαίδευση. Αυτό που λέω είναι ότι και σερβιτόρο να πα κάπου, θα σου πούνε τι πρέπει να κάνει. Και τη τηλεφωνήτρια να πα, θα σου πούνε ένα κειμενάκι που πρέπει να διαβάσει. <σοβολοί> Διότι δεν κάνει τίποτα μόνο σου. Ξέρω εγώ δίπλα σου και όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα. Στου ανθρώπου που θέλουν πραγματικά ε, υπάρχει μεγάλη στήριξη και μεγάλη βοήθεια. Πολύ ωραία. Και αυτοί που έδωσαν την παρουσιαση συνηθως συνήθω μετά από πόσο χρονικό διάστημα γράφονται, Γράφονται κατευθείαν, Γράφονται μετά από μια-δυο μέρε, μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, πόσο καιρό πέριγαινε να γράφει κάποιο μετά συνήθω. Okay. Αυτούς που έχω γράψει. Ωραία. Και εσύ πώς γράφτηκες, πώς σε προσέγγισαν ένα; ε, Εμένα είναι... Με... <laughs> Έχει γίνει λίγο περίεργα. Επίσης, όσοι η Σοφία για να δω μου εγώ την της είπα. Κάπου άκουσα ah, okay. ότι υπάρχει και αυτό και επειδή θέλω να ειλικρινήσω απένα τους άνθρωπους που μιλάω και να ξέρω ότι προτείνω είναι το καλύτερο δυνατό, η καλύτερη δυνατή ευκαιρία και το πιο γρήγορό σχημα για να πετύχουν τα το όνειρά του. Ε, όταν ε, είδα ασχοληθεί με την προηγούμενη εταιρεία, πέραζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή ευκαιρία. Όταν άκουσα λοιπόν για κάτι άλλο, ε, πήγα στην Σοφία και τη ρώτησα αν γνωρίζει κάτι κλπ μου, οπότε ήταν ήδη μέσα, ε, και ήθελα να μάθω περισσότερα για να ξέρω την είναι αυτόν, ξέρω να συγκρίνω. Ε, όταν το είδα, αναγνώρισα ότι είναι κάτι πολύ καλύτερο, πολύ πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και στα ελληνικά δεδομένα, ότι είναι ένα όχημα πολύ πιο γρήγορο για να με πάει και να... εκεί στους και στο όνειρό μου και δεν ήταν άδικο και για μένα και για του υπόλοιπου ε, να λέω ότι η προηγούμενη εταιρεία τότε σπαθόν είναι ό,τι καλύνειρο. Okay. Είναι αυτό που έχω τόσο, ότι καλύτερο και εγώ ουσιαστικά ε, έφτασα να δω τι είναι αυτό. Για το οποίο Ωραία, τέλεια. Οπότε τώρα α περάσουμε στο άλλο το κομμάτι. Ε, από ό,τι μου έχει πει, έχει κάνει και επιχειρήσει, Έτσι. Ναι. Ωραία. Περίπου, πόσε επιχειρήσει έχει βάλει μέσα, Τέσσερι. Τέσσερι. Και έχω πολλέ εκκρεμότητε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μου λίγο, αυτέ οι επιχειρήσει που έχει βάλει, Είναι γνωστή σου ή άγνωστοι. Ε, κάποιοι είναι γνωστοί μου και κάποιοι ήταν τελείω άγνωστοι που από καρτούλα που είχα πάρει και παίρναν τηλέφωνο. Ωραία. Πες μου λίγο, πώ μίλησε σε γνωστού, Τι είπε. Ωραία. Είς... Ε, Μαρία, συγγνώμη Είς... λίγο. Είς... Πες, πες, μου, πες μου, λίγο. Ηταν τηλεφωνική προσέγγιση ή από κοντά. Η προσέγγιση ήταν τηλεφωνική. Ωραία. Πες μου, λοιπόν, τι του είπε. Ε, του είπα ότι ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο περιστατικό κλάδο εκτό και προσφορών στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και κατευθύνθηκε στον κόσμο. Ε, και ουσιαστικά ε, έχει σημαντικά προνόμια για του ε, επαγγελματίε ή του επιχειρηματίε, ανάλογα που απευθύνομαι. Ε, και για του καταναλωτέ. Είναι μια πλατφόρμα που ενώνει ουσιαστικά καταναλωτέ με επιχειρηματίε mm. και αν α, τους ενδιαφέρει να αυξήσουν την πελατεία του να δουν αν είναι ανοιχτή να δουν πώς μπορούν να αυξήσουν την πελατεία τους ή πώς μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί ή ανάλογα το κομμάτι του καθενό. Ωραία. Και, μου λέγανε ότι ενδιαφέρονται και του έρθινα το βίντεάκι και μετά ε, το βήμα το πολύ σημαντικό ε, είναι η επακολούθηση. Ωραία. Τι έκανας εκεί λοιπόν. Μαρία, θέλω να μου πείτε με αυτού που γράφτηκαν τι έκανε. Αυτού που έκανα, όταν πήρα άμεσα τηλέφωνο και ξαναπήρα τηλέφωνο, έγιναν και οι εγγραφέ. Έγινε και η δουλειά. Δηλαδή και με του αγνώστου κατευθείαν μετά το βίντεο, δέχτηκαν να ξεκινήσουν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και η πληρωμή πώ έγινε. Σωστή έτσι. πήγες από εκεί, χρειάζεται χρειάστηκε να πα από εκεί, μάλλον σε ρωτήσω αυτό. Χρειάστηκε να πα από εκεί. Ε, πήγα από εκεί. Ναι. Ε, ε, για να Με οκ. Okay. Οπότε ουσιαστικά ήταν το βίντεο, του πήρε τηλέφωνο, ενδιαφέρθηκαν και απλά ήρθε και μετά για να κάνει την εγγραφή από κοντά. Ναι, και είναι και πάρα πολλοί ακόμα αυτοί που ενδιαφέρονται, που μου έχουν δώσει μου έχουν πει τον Ιούνιο, Ξεωγώ, τέλειο Μαΐου. Σίγουρα, Υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο που μου έχουν δώσει. Ε, αυτό. Ωραία, αυτοί που είδαν το βίντεο τους για τι επιχειρήσει, ε, τι ερωτήσει είχαν, θυμάσαι. Είχαν. Μπράβο. Τι του έλεγε εσύ, Βασικά ε, του είπα ότι πάρα πολύ ωραία. Εκτό από το site μπορεί να συνδεθεί με την πλατφόρμα μα. Mm -hmm. Και αυτό που του προσφέρουμε μέσα, εκτό από τα εργαλεία και την πλατφόρμα που μπορούν οι ίδιοι να αναπαύσουν τη στιγμή να ανεγοκατεβάζουν τι προσφορέ εκτό, να έχουν τον έλεγχο δηλαδή τη πλατφόρμα του. Mm -hmm. Αυτό που έχουν επίση και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι στοχευμένη διαφήμιση σε ένα κλάμπ καταναλωτών που έχουν μια αγοραστική δύναμη mm -hmm. και ουσιαστικά είναι το κοινό. Mm -hmm. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, okay. Μαρία ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλά περάστε, θα πούμε. Καλά, ευχαριστώ. Γεια, γεια. Βάσο, βάσο καλή σε με λίγο, παρακαλώ, η γνωστή τσουχτρά από τη θάλασσα. Έλα, Βάσο. Έλα, κολυπάω, κύφτα. Ωραία. Λοιπόν, ε... Συστήσου πρώτα απ' όλα, πώς λέγεσαι, αν ασχολείσεις με μερικιά αποσχόληση με πλήρη, αν κάτι άλλο. Είμαι ο γνωστή ο brand στην Elite είμαι μια Και έχω και ένα παιδάκι, Μετά από εκεί και Okay. Okay. Uh, okay. Uh, έχω κάνει μία εγγραφή και τρεις προσωπικές uh, συνεργατών Ωραία, τέλεια Λοιπόν, πες μου λίγο ε, Αν επικοινωνούς για, για τις τρει εγγραφέ που έκανε, Αν ε, έχει επικοινωνήσει με γνωστούς ή με αγνώσεις Δηλαδή είναι γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι ή οι άγνωστοι Εννοείς, ε, αιτήσεις, ναι, okay, γιατί ε, δεν είναι αιτήσει, όχι δεν Είναι συγκεντρήσει με του οποίου όμω δεν έχω άμεση επαφή. Α, έχουν μπει πολλοί δραστήρια και οι δύο. ένας είναι μάλιστα στο Γκρίνιο, ο άλλος είναι στην Αθήνα. Ο ένα στην Αθήνα έχει δύο το πλάνο στο Βασιλικό. Και αφού ήδη το πλάνο γράφτηκε με μια μικρή κουβέντα μα. Βάζουμε μου, μου λίγο του είπε για να του Ωραία ε, Οπότε είστε του μίλησε το περιβάλλον, του μίλησε. Του μίλησαν οι άνθρωποι, ε, είδε και μένα που ήδη ασχολούμαι με δύο μήνε. Οπότε σου λέω και αφοίσε μέσα και το πιστεύει γιατί όχι. Του έλειξε κάποιε αντιρρήσει, ρωτάει σε κάποιε που είχε στο δεύτερο ραντεβού. Και ουσιαστικά στο δεύτερο ραντεβού που είναι ακριβώ την επόμενη μέρα, ε, μισή ώρα. Μάωσα όμω όλα λίγο. Θα σε οδηγούσα εγώ σήμερα. Λοιπόν, παίζουν λίγο. Μετά η παρουσίαση, τι αντιρρήσει είχαν, τι απορίε είχαν. με τι επιχειρήσει, πώ εύκολα γράφονται οι επιχειρήσει. περισσότεροι θέλουν να μάθουν αυτό. Δηλαδή, με όσου έχουν μιλήσει και που δεν έχουν γραφτεί ακόμη, γιατί έχω κόσμο, ε, θέλουν να μάθουν πόσο εύκολα γράφονται οι επιχειρήσει και τι του λέμε. Άρα και τι που κάνουμε. Πόσο Ο... εύκολα γράφονται και τι τους λέμε. <laughs> ναι, Δηλαδή, Ε, Πότε δεν τη έλεγε έτσι. Ε, το έλεγα αυτό που κάνω ακριβώ. Γγαίνοντα μια επιχείρηση και το και τη λέγεται επιχειρηματισμό ότι για τα ευχαρισίνεται ή με Βάσο, αυτά που μα έχει μάθει και το ηλit και αυτό που μα έχει μάθει όλο πάντα και στο, στο, τελευταίο... στο προηγούμενο σεμινάριο που μαζί μαζί στην Εκαμικά. Άρα λοιπόν, δέστε τη διαδικασία που ακολουθήσει για να κάνει μια επιχείρηση με yeah. κάπω έτσι. Okay. Ε, ο δεύτερο που είναι στο Αγλία, δεν ε, μιλήσαμε καν για αυτό το θέμα με τι επιχειρήσει από κοντά, γράφτηκε και ε, του το του φάνηκε πολύ ενδιαφέρον γιατί ξέρει λίγο την πιάτα τη περιοχή. Είναι συνταξιούχο και θεωρητικό. Βάζουμε φέτα λίγο αυτό του τηλεφώνησες πρώτα. Όχι, του είναι το mail κατευθείαν. Και τι είναι το βίντεο? Παράθυσμο ότι δεν είναι κακό να λέμε στου ανθρώπου να το ψάξουν, γιατί αν ψάξουν θα βρουν μόνο κάτι καλό. Ισάρισα, που είναι πολύ καλό. Για μένα δούλεψε πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα. Μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, οκ, okay. και η τρίτη γραφή. Ορίστε. Η τρίτη γραφή. Τρίτη είναι αυτή που σου ότι έχει έρθει από το προηγούμενο δίκτυο και εγώ με το σκέφτεσαι. Για να, να μπει στη δράση, Ρίση. προβλήματα που δεν την αφήνω να προχωρήσει. Ωραία, ωραία. Και πε μου λίγο για την επιχείρηση που έχει βάλει, γνωστό ή Τι του λε όταν μπαίνει σε επιχειρήσει, Ποια είναι η προσέγγιση σου, ε, Στην αρχή προσπάθησα να είμαι πολύ τυπική, Πολύ. Καταρχήν να σε ρωτήσω, συγγνώμη, ε, πα από μαγαζί σε μαγαζί ή το κάνει τηλεφωνικά. Όχι, τηλεφωνικά που κάνει κάποιε προσκλήσει, κάποιε επαφέ με επιχειρήσει που είχα τι κάρτε του. Δεν μπορώ να πω ότι δεν αποκρίνονται το ίδιο καλό όσο άμα του δει από κοντά. Δηλαδή, πας χωρίς να πάρει τηλέφωνο, πάσα από κοντά και κάνει την επαφή σου, Γεια, παιδιά, τι λε. Του εξηγώ ότι στην αρχή ήμουν λίγο προκατημένη. Του ζητούσα μόνο το mail για να σα στείλω κάτι που πιθανό να σα ενδιαφέρει, γιατί είναι για την επιχείρησή σα θαυμάσιο να έχετε προβολή. Έχετε, όχι. Θέλετε να έχετε, ναι. Να σα στείλω, ναι. Αλλά αυτό δεν λειτουργούσε καλά. Τώρα, αυτό που λειτουργεί καλύτερα τελευταία εβδομάδα που έχω δουλέψει είναι μια πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξο για να κάνω απευθεία το πλάνο επιτόπου. Ο κ. Δεν του βάζουμε να το, το αυτό, δεν είμαι περάκι. Ωραία. <laughs> τι του λε για να ακούσουν το πλάνο, ε, Του λέω τρία πράγματα επί το που τι είναι, τι δίνει και τι μπορεί να εξασφαλίσει. Όχι, Τα... μισό λε, ένα βήμα πίσω. Όχι, όχι πώ του εξηγήσει το πλάνο, Τι του λε για να ακούσουν το πλάνο. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγκαλώ. Καλή συνέχεια. Yeah, yeah. Ελπίζω όλα αυτά που ακούτε να σα βοηθάνε. με, με βοηθάμε πάρα πολύ. Τα έχω γραφώ και θα τα κρατήσω καλή σημειώσει μετά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί βλέπετε διαφορετικού τρόπου προσέγγισης, Άλλο στο τηλέφωνο, άλλος από κοντά. Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Αναστασία. Mm -hmm. Είναι μέσα για να δω. Αναστασία αν είναι μέσα. Κάλεσέ με. Ας με καλέσει τώρα η Καδερίνα. Καλησπέρα Καλησπέρα ε, Καλησπέρα σε όλους ε, Λόγω τα ηχέα σου κλείσει από εκεί Για να μην το ακούμε σε δύο φορές. Εντάξει Ναι, ναι. Ε, Εγώ έχω γράψει τις κρίσεις Λοιπόν, καταρχήν κα, λίγο μισό λεπτά Συστήσου λίγο πρώτα απ' όλα Πες μου αν ασχολείσεις με μερική πλήρη απασχόληση Και ποιο είναι το επαγγελμά σου βασικό Ωραία. Ε, είναι με, ασχολούμαι την ολίγα και τα ετία Οκ. Okay. Περίπου πόσα ώρε την ημέρα, ε, Μία με δύο ώρε. Μία με δύο ώρες την ημέρα. Πολύ ωραία. Και ε, έχει ξεκινήσει ουσιαστικά με επιχειρήσει να δουλεύει, έτσι. Ναι. Ωραία. Ε, α, αποφάσισα να δώσω ένταση εκεί για τον λόγο ότι ε, θέλω να ξέρω πόσο εύκολο είναι για ένα νέο συνεργάτη να περιορίσει. Να γράφει επιχειρήσει. Αν προτείνω σε κάποιον ότι η δουλειά αυτή έχει σχέση, μπορεί να κερδίσει χρήματα μου το να γράφει επιχειρήσει. Θέλω να γνωρίσω με ποιον τρόπο μπορώ να τον βοηθήσω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επικοινωνεί με γνωστού ή με αγνώστου, ή και με τα δύο. Ε, άρχισε με, γνω... με γνωστού. Άρχισε με γνωστού, αλλά επικοινωνώ και με αγνώστου τώρα. Ωραία. Πε μου λίγο, πόσε επιχειρήσει έχουν συμφωνήσει να, να μπουν στην Ολυμπιακή Αίτια από τι επικοινωνίε σου. Όχι να συμφωνήσει, τη μία την έγραψα. συγγνώμη, δεν άκουσα. Έξι. έξι. πολύ ωραία. Και αυτή. οι τέσσερι, είναι Ναι, ναι, θυμάμαι, να το έχει πει. Αλλά πες μου λίγο, ε... Αυτοί έξι που συμφώνησαν. Ήταν γνωστή σου ή άγνωστη. Γνωστοί μου. Ναι, και... γνωστοί μου Πώ τη τι έκανε, ποιο ήταν το μέσο που χρησιμοποιεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά από κοντά, μέσω μηνύματο, πώ ήταν. είναι κάτι που σου δίνει τη δυνατότητα να προβάλλει στην επιχείρησή σου σε 1500 άτομα αυτή τη στιγμή που είναι μέλη της Ολυμπιακής ΙΔΕΕΕΣ mm -hmm. Να το κάνουμε. Η αντίδρασή τους αυτοί που συμφώνησαν είπαν αμέσως Ναι καταρρήμως να το κάνουμε. Χωρίς να ξέρουν το παρουσίαση ή κατετέχειο κατευθείαν. Okay, τίποτα. Και η έξι. Ναι. Mm Οκ. -hmm. Okay. Δηλαδή δεν έχουν δει παρουσίαση της εταιρείας. Ωραία, ωραία, κατάλαβα. Δηλαδή, okay. θεωρώ ότι με εμπιστεύτηκαν και οι Παντώνε. Και εμένα και τον Παντελή. Γιατί κάποιε από τι τρει είναι συνεργάτε τη Βίληση Παντελή. Ωραία, Παντελή είναι έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Οκ, okay. και γενικά, ποιο είναι το σενάριο που χρησιμοποιεί για να προσεγγίζει, Είναι το ίδιο αυτό που μου είπε τώρα. Ε, τώρα, ε, έχω βγει έξω αυτή την αγορά. Ναι. Όπου το, σενάριο μου, το αρχικό μου σενάριο ήταν. Ενημερώνουμε όλε τι επιχειρήσει για τη δυνατότητα να προβληθούν στα μέλη τη Ολυμπιακή Ιδέα. Mm -hmm. Που είναι καταναλωτέ που πληρώνουν συνδρομή να ενημερωθούν για τι προσφορέ και τι εκπτώσει όταν, όταν, όταν οι επιχειρήσει κάνουν μία προσφορά και μία εκπτώση. Αυτό ήταν το αρχικό μου σενάριο και είχα ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι ζητούσαν παραπάνω πληροφορίε. Ε, εντάξει, έκανα follow-up αυτή την. Σήμερα συγκεκριμένα, στι 10 επιχειρήσει που προσέγγισαν την προηγούμενη εβδομάδα ένα follow-up τους του τα email. Ε, οι 7 είπαν ως, και οι 3 είναι σε Θα το δούμε, δεν το είδαμε. Κάπω έτσι δεν, είχα, δεν έχω επιτυχία όμως τις κρύε επαφέ μου. Okay, ωραία. Εδώ πέρα να ξέρετε λίγο με τι κρύε επαφέ και γενικά με το βίντεο που θέλει. Θα ακούσουμε μετά για έναν άλλο συνεργάτη που το κάνει που δουλεύει μόνο με μικρή αγορά. Όχι μόνο που δουλεύει μικρή αγορά, κυρίω το τηλέφωνο. Ε, θέλει στενή παρακολούθηση για να προχωρήσουν παρακάτω Ναι ε, Κάτι άλλο, ε, αν θέλεις λέγει ολύμπικα ιδέα, όχι ολυμπιακή ιδέα Ναι, συμφωνώ σε, σε αυτό γιατί σε, ε, κάποιοι τους παρέπεψε η φράση αυτή σε ναι. κίνημα και ελληνικό κίνημα Ναι και αυτό και παραπέμπει και στο ολυμπιακό ιδεώδες και ξέρω εγώ που είναι ναι. των ολυμπιακών αγώνων Δηλαδή καμιά σχέση ε, και επίση το όνομα τη εταιρείας είναι olympic idea δηλαδή είναι σαν λέμε με τη χειραμπαλάιφ είναι η εταιρεία βοτανοζωή δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο Καταλάβες ναι, ναι. ε, Οι αντιρρήσεις τους είναι έχω ήδη site πάνω σε αυτό λέω ότι ε, μπορείτε όμως να το προβάλλετε μάλλον το... Η, η olympic ID, είναι ένας τρόπος να προβάλλετε το δικό σα site είναι ένα κανάλι προώθησης mm -hmm. ένα κανάλι προώθησης ναι. για το δικό σα site σε συγκεκριμένο κοινό ε, τελευταία έχω αποφασίσει να λέω ότι ένα, ένας μέρος που όπως προσθήνει σας είμαι σίγουρη ότι πετυχαίνει, mm -hmm. είναι ότι ενημερώνουμε, τους συνεργά, ενημερώνουμε όλες τις επιχειρήσεις να, για τη δυνατότητα να μπουν σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο επιχειρήσεων okay. ε, Που θα μπορούν οι καταναλωτές να βρίσκουν τις επιχειρήσεις, κάνουν προσφορέ και εκπτώσεις. Ωραία, ωραία, okay. Εδώ η αντίρρηση υπάρχουν πολλοί ηλεκτρονικοί κατάλογοι, παίρνει πάρα πολλοί κόσμοι και μπορεί ο καθένας να μπει σε πολλούς τέτοιους καταλόγους. Και προσπαθώ τώρα να βρω τι και είναι διαφορά του δικού καταλόγου από τους... οπότε αν μπορείς να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη για Να να πει άλλη λέξη αντί για κατάλογους. Να πλατφόρμα. Είναι αλε, θα ακούσει και στην παρακάτω που θα πει ένα που λέει η εφαρμογή. Η εφαρμογή όπω είναι για τα smartphones, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, για διαπίστωσα ότι δεν, δεν είναι καλό. Ναι. Δεν είναι καλή έκθεση. Ωραία. Οκ, okay. κάτι άλλο θέλει να προσθέσει. Όχι. Ωραία, Θε να μα πει λίγο εσύ πώ εγγύησε και γράφει εσύ, πώ ξεκίνησε. Ε, εγώ όταν αρχικά μου προτάθηκε να ακούσω για την Ολυμπιακή uh, Αιτία, βρισκόμουν σε ένα. Άλλο ε, αρνήθηκα στην αρχή, αργότερα ο άντρα μου ενδιαφέρθηκε να, να μάθει περισσότερα και μας φάνηκε πολύ καλή, καλή ιδέα. Οκ. Okay. Πολύ ωραία. Ε, βασικά η αλήθεια είναι ότι ε, το γεγονό ότι θα συνεργαζόμουν με τον άντρα μου με έκανε να θελήσω να ενεργοποιηθώ στην αρχή. Είπα ναι, μπορεί να γραφτεί εσύ. Εγώ θα ασχοληθώ με το δικό μου, ασχολήσω εσύ με αυτό. Αλλά στην πορεία η αλήθεια είναι ότι έχω ενεργοποιηθεί. Έχω πλέον να αφήσει το άλλο και ενεργοποιούμε σε αυτό πια yeah. στην Ωραία. Κατερήνα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Έχει, καλή Λοιπόν, ε, Νίκο σκιάνη κάλεσε εμένα, αν μπορείς, παρακαλώ. Νίκο. Έ, ναι, Ναι, τι είμαι Έλα, καλησπέρα. Ακούγουμε καλά. Ναι, πολύ καλά ακούγησες. Λοιπόν, συζητήσω λίγο αν θέλει, πώ λέγεσαι, ε, να ασχολείσαι με μερικοί με την απασχόληση και ε, ποιο είναι το επάγγελμά σου το άλλο, και θα σε οδηγήσω εγώ μετά. Ε, λοιπόν, είμαι ο Νίκο Χωστιάνη. Ε, το βασικό επάγγελμα είναι, αν ή κάτι να το πω, ήταν πολιτικό μηχανικό, γιατί δεν υπάρχει δουλειέ καθόλου για μηχανικού τρέβου, ξέρετε. Ε, για πολλά χρόνια πολιτικό μηχανικό, ήταν εταιρεία. Mm -hmm. ε, Ασχολήθηκα με, με άλλη εταιρεία του διαδικτυακού marketing. Την οποία δεν έχω καταλήξει τελείω, γιατί υπάρχουν ακόμα πελάτε, που πρέπει να εξυπηρετήσω μέχρι να φτάσω σε κάποια μοντέλα που θέλουν. Ε, όμω σιγά σιγά ανεβάζω το... τι ώρε που ασχολούμαι με την ολιπιαδία. Πολύ ωραία. Ε, με στόχο κάποια στιγμή να ασχολούμαι, να ασχολούμαι μόνο με αυτό. Οκ. Okay. Και... Εσύ έχει κάνει επιχειρήσει, έχει βάλει πολλέ επιχειρήσει, έτσι. Εγώ που ξεκίνησα να είκο το βάλω όμω επιχειρήσει με ένα μήνα στην υπόλοιπη Έχει σε... ένα μήνα. Διότι, εσύ ωραία. Εσύ Okay. Ε, ρίξε το βάρος μου στις επιχειρήσεις αρχικά, ε, έγραψα αυτό ένα συνεργάτη, mm -hmm. και μετά αποφάσισα να ρίξω το βάρος στις επιχειρήσεις, γιατί ε, είδα ότι ίσως να υπάρχει ε, αυτό ενός που μένει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε πρώτη φάση και επειδή νομίζω ότι η Ολύπηκη αγύρει να προχωρήσει όταν έχει πολλές επιχειρήσεις. Όταν άκουσα δηλαδή ότι είναι ξέρω εγώ και 500 συνεργάτες με μόνο 500 επιχειρήσεις, κατάλαβα ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Ότι θέλω να πει Λοιπόν, λίγο να, να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Κοίταξε, όταν σε μια περιοχή υπάρχουν πολλέ επιχειρήσει και δεν υπάρχουν συνε, ε, συνδρομητές, αυτό είναι πολύ καλό γιατί μπορεί πολύ εύκολα να βάλει συνδρομητέ. Ε, αν, αν σε μια περιοχή έχει πολλού συνεργάτε συνδρομητέ και δεν έχει επιχειρήσει, αυτό είναι πολύ καλό γιατί μπορούν οι συνεργάτε να βγάλουν άμεσο εισόδημα βάζοντα επιχειρήσει. Ε, Οπότε και τα δύο μπορούν να συμβούν και θα συμβούν. Α πούμε στο κλικίζει παιδί μου. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε συνεργάτηση του επιχειρήσης δηλαδή είναι ελάχιστη ξέρω εγώ που είμαστε συνεργάτηση του επιχειρήση εντάξει. οπότε αν ας πούμε, ξεκινήσω και κάνω 5, 10, 50 γραφές στο α πούμε, εντάξει, και έχει 2-3 μαγαζιά μόνο προ το παρόν ε, ξέρεις είναι κάτι από το μηδέν οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα είναι μια, είναι μια πρόκληση είναι ο τρόπο που εξελίσσεται όλο το πράγμα ε, Ωραία, οπότε οκ okay. Οπότε στις εστίασεις της επιχειρήσεις. Πες μου λίγο Επικοινώνησες με γνωστούς ή με αγνώστους ή με τα δύο ε, Νομίζω ότι κυριω Νομίζω με αγνώστους ε, Δηλαδή οι γνωστοί ήταν Ένας Άντε και ο δεύτερος να, να, να, να είχε πελάκιο Ωραία Επομένως η, Από τις πέντε το έχω γράψει μέχρι τώρα, με, Περίπου σε 25 μέρε Από τις πέντε επιχειρήσει. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμεί τα πήγαμε και προχθέ βέβαια, αλλά θέλω να τα ξαναπεί για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι συνεργάτε. Ε, Πώ προσεγγίζει, τηλεφωνικά ή από κοντά, ε, Τηλεφωνικά έχουμε προσεγγίσει και πέτα. Ε, η δικιά μου κατάσταση mm. είναι μάλλον διαφορετική από το κορτσό που μιλήσαμε προηγουμένω. Εγώ προσπαθώ mm. να το ελάχιστα στο τηλέφωνο και να δούμε πρώτα το βίντεο. Ωραία. Δηλαδή σιγά είναι πρώτα να πούμε. εάν χρειάζεται για να το περισσότερα πράγματα mm -hmm. ε, οπότε γίνεται το και λαδί δηλαδή, γίνεται δηλαδή ουσιαστικά εύκολα χειογραφή άμεσα Ωραία, οπότε πες λίγο τι στο τηλέφωνο αν θα σε διακόψουν, αυτό είναι σαν προλάβεις δηλαδή να το πει, έτσι. Ακριβώ. Το λέω έτσι γρήγορα, αλλά με πειθώ, ώστε να μην Γιατί να για διαφημίσει και και και άλλα πράγματα, και καταλού, και το τομίσμα, δηλαδή, δηλαδή, Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, λες ουσιαστικά ότι ε, έχω μια εφαρμογή στο ίντερνετ που θα είναι σύντομα και για smartphones, Η οποία πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει. Είναι ότι αξίζει το κόπο να δείτε ένα βιντεάκι που αν το δώσει να λέει στον σωστή λάμωσα για να το δείτε. Το μυστικό είναι μετά να γίνεται ανελή του pressing, δηλαδή... Ωραία, πες μου λοιπόν, οκ, λοιπόν, Νίκο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, πες μου, οπότε κάνεις την προσέγγιση, στέλνεις το email με το βίντεο, έτσι. Ωραία, πότε τους τηλεφωνείς. Είχα πει στον το, το τελευταίο, τι γίνεται. το, το e-shop, αν θέλουν να κάνουν e-shop. Ναι, ναι. Ε, με το e-shop αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα που έχουν Ότι κάποιοι, α πούμε, θέλουν να λίγο πιο εξελιγμενο από e e-shop. Καλά, ναι, εντάξει. Να το δούμε αυτό. Οπότε, οι 20% είναι πάρα πολύ μεγάλο Πολύ ωραία. Οκ. Okay. 20% είναι από αυτού που βλέπουν το βίντεο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, από αυτού που βλέπουν το βίντεο ε, και μετά βγαίνει κοντά με του Έλληνε, όσοι ενδιαφέρονται τόσο πάντων. Όσοι ενδιαφέρονται από αυτό το βίντεο, πηγαίνει κοντά. Μετά έτσι από κοντά και του δείχνει από κοντά. Ωραία. Και ε, μετά, αφού πα από κοντά, γράφονται κατευθείαν ή περνάει κάποιο άλλο διάστημα, α πούμε. Ωραία, τέλεια, τέλεια, okay. Λοιπόν, ε, αυτά δεν ξέρω αν θέλω να προσθέσεις κάτι εσύ, κάτι άλλο, αλλά εγώ δεν έχω σε αρνητήση κάτι άλλο. Okay. Αυτά, okay. τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. καλή συνέχεια, okay. καλή συνέχεια, okay. Λοιπόν, πολύ ωραία, ε, βλέπω μπήκε και η Ενστασία. Ενστασία, καλέσαμε και εσύ, αν θέλεις, αν μπορείς. Στο γραφείο, αυτό, τηλέφωνο. Και έχουμε και άλλου δύο μετά και ολοκληρώνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να βοήθησε πάρα πολύ η εκπαίδευση Δηλαδή πολύ χρήσιμε πληροφορίε. Okay, Αρχιετήρια, ρε. Να ναι, νοσηλείαση. Ναι, καλησπέρα. Γεια σα, καλησπέρα. Λοιπόν, Αναστασία, ε, καταρχήν ευχαριστώ που βοηθάς. Ε, λίγο συστήσου, αν θέλεις, πες μου αν ασχολείσεις με μερικοί με πλήρη απασχόληση αν κάνεις κάτι άλλο παράλληλο κτλ. Και μετά θα σε οδηγήσω εγώ πάλι με τις ορτήσεις μου. Ε, Κάτω γιατί δεν σα ακούω και καλά. Με τι, τι ασχολούμαι, να με... Ναι, Ναι, αυτό. Ε, mm -hmm. Αν ασχολείσεις με κάτι άλλο δηλαδή. Ε, ασχολούμε, ναι, ναι ασχολούμαι με ένα ακόμη δικτυακό marketing. Mm -hmm. Είναι εύκολο, είναι απλό, ε, πάει γρήγορα, τρέχει πολύ πιο γρήγορα. Οι άνθρωποι, ε, εκείνο που υπάρχει ας πούμε μία σκέψη σε πολλούς ανθρώπους που έχουν ξανακούσει για δικτυακό είναι ότι δεν υπάρχει επαναπαραγγελία, δεν υπάρχει χρονικά όρια, δεν υπάρχουν ενδεσμεύσεις κάποια άλλα δίκτυα και παίρνουν με μεγαλύτερη ευκαιρία εδώ. Ωραία. αρέσει, α πούμε. Ώρα. Εσύ το... έχει κάνει το Thriving Your Free Club, εσύ Έχει μπει στο κλαμπ του Technique. μου λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που προσέγγισε ήταν, ήταν γνωστοί σου, έτσι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ωραία ωραία Ωραία Λοιπόν Ωραία Οπότε αυτούς τους τρεις που προσέγγιζες και γράφτηκαν Τι τους είπες στο τηλέφωνο ή Η... τηλεφωνικά του προσέγγιση okay. Από κοντά okay. και έκανες την παρουσίαση προσωπικά την έκανες με βοήθεια κάποιο άλλου την έκανες Και τι έρωτησες, τι έρωτησες σου δώσανε μετά από την παρουσίαση yeah. Πριν γραστούν δηλαδή Ωραία, είναι μέσα, Χριστίνα, έτσι, ωραία από ό,τι τελειά... Είναι μέσα, Χριστίνα, Τέλεια, δε. τέλεια, οκ. Okay. Ε, Ανασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, τίποτα, καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, τα λέμε. Ναι, yeah. γεια. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Χριστίνα, θέλεις, κάλεσα με κι εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Καλά. Αν θέλει, κλείσει τα ηχεία από εκεί και να μου κλείσει το τηλέφωνο. τον Ωραία. Λοιπόν, συστήσω λίγο, αν θέλει, και πε μα λίγο μετά να ασχολείσαι μερική μερική μερική μερική απασχόληση και με τι άλλο ασχολήθηκε, και μετά θα σε καταδογήσω εγώ. Λοιπόν, εγώ γενικά ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Η κύρια δουλειά μου είναι μηχανογράφο. Ε, Δούλευα κανονικά 8 ώρε, είχα γυρίσει 6 ώρε. Τελευταία το Φεβράριο αποφάσισα να γυρίσω με την ώρα για να δουλεύω όσο το δυνατόν λιγότερο για να έχω ελεύθερο χρόνο. Ε, αλλά τελικά έχει πέσει τόση πολύ δουλειά που βγάζω πάνω από τα διπλά λεφτά. Α πούμε, δουλεύω πολύ περισσότερο. Με αποτέλεσμα, δεν έχω καθόλου χρόνο. Okay. Λοιπόν, εγώ το είχα ακούσει, δεν ξέρω να το θυμάσαι. Το είχαμε. Ναι, ναι, ναι. μιλήσει τον Ιανουάριο να σκάρει κτλ. Λοιπόν, εγώ βασικά παρόλο που δουλειά μου είναι υπολογιστέ και τέτοια γιατί είμαι πιχανογράφος, δεν έχω το στυλ των αλλιών. Δηλαδή δεν είμαι να δω βιντεάκια, να κάτσω, να ψαχτώ, δηλαδή όλο το υλικό που μου είχε στείλει, δεν άνοιξα τίποτα. Φαντάζομαι, οκ. Okay. Λοιπόν, <laughs> ναι. ο μοναδικός λόγος που ξεκίνησα εδώ ήταν η αναστασία. Ωραία. Λοιπόν, και είχα και δίλημα που να μπω γιατί μου είχαν χειμολύνσει άλλου άνθρωπου. Τέλο πάντων, αν ναι. εμπιστεύεσαι κάποιον, θε να είσαι Λοιπόν, Χριστίνα, πες μου λίγο. Ε, ναι. Εσύ κάνει τι τρει εγγραφές, έτσι. Εγώ έχω κάνει τέσσερι εγγραφέ και ωραία. πέντε μαγαζιά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο αυτή, οι τρει που έγραψε η πρώτη, έτσι. Ναι. Ε, πόσο σύντομα του έγραψε, ε, Νομίζω ότι την ίδια μέρα όταν του μίλησα. Το... Η πρώτη με ήταν από το τηλέφωνο. Μου είπε και η γιατί ναι. συγκεκριμένα τη ρώτησα, ήταν μια φίλη που ασχολήθηκε με κάτι άλλο. Λέω τη ρώτησα να σου πω πόσε μου λέει πόσε διαφορετικέ πηγέ εσόδων Μου λέει έχω 3,5. <σχι> λέω ότι μου λέει Αμέ. Οκ, okay. okay. ήταν στο λογιστή τη και ξεκίνησα και πλάτη σε έλεγα. Τη λέω, Οκ, και και το. Μου είχε πει η αναστασία Θα είχα κι εγώ το δρόμο και αυτά. δρόμο. <σχινήσω> <σχινήσω> <σχινήσω> <σχινήσω> Μήλαγα στην φίλη μου τέλο πάντων και τη έλεγα αυτό είναι ο τρόπος πληρώμησης, ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος, ο τέταρτος Μου λέει ok και το, το ζαφύρι πως και το διαμάντι μου και αυτά, δηλαδή ήθελα να ανταγούσει όλα Ναι λοιπόν, ε, Ήταν, την έγραψα, πήγαινα σε ένα ραντεβού για να γράψω έναν Και ώστε να πάω, είχα ήδη, όταν έφτασαν, ok θα πει πρώτα η πρώτα κοπέλα Ε, <laughs> τέλεια άρα λοιπόν, τη γράψα αναπιτόπου, γράψα γράψαμε τη δεύτερη εγγραφή. Την τρίτη είχα δίλημα πιο να βάλω. Ξέρω λίγο, το δεύτερο άτομο για να κλείσει ραντεβού τι του είπε στο τηλέφωνο. Πάτσε τίποτα. Έλα να ακούσει. Του είχα πει. Τι είναι τέλο πάντων, του είπα μέσα σε είναι. Μπορεί να με πει συγκεκριμένα γιατί αυτό που ενδιαφέρει γενικά. Τι ακριβώ του είπα. Ναι, ναι, δηλαδή αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να μάθουμε τι λέμε γιατί όταν κάποιο κάνει κάποιο αποτέλεσμα θέλω να δούμε τι κάνει ακριβώ πώ το κάνει, τι λέει. Λοιπόν, είχα πάει στο σπίτι του. Του λέω λοιπόν, φαντάσου έναν ιστότοπο που αριστερά είναι οι πελάτε και δεξιά οι επιχειρήσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή του λέω έχουμε 2.000 πελάτε. Φαντα... Πήρα το χαρτί και σχεδίασα αριστερά, α πούμε, μια χαρτιγραμμή. Εδώ είναι πελάτη, πελάτε, δεξιά είναι οι Οκ, okay. Λοιπόν, έχουμε τον ιστότοπο. Οι πελάτε έχουν πληρώσει μια εκδοτική κάρτα. Έχουν πληρώσει. Έχει σημασία το... Το ότι έχουν πληρώσει. Γιατί όταν σου δίνουν κάτι δωρεάν δεν το χρησιμοποιεί. Ναι. Λοιπόν, έχουν δώσει 240 ευρώ για να χρησιμοποιούν τι εκπτώσει από τι επιχειρήσει. Στι επιχειρήσει παρέχουμε. Να φτιάχνουμε ένα site, να φτιάχνουμε ένα ηλεκτρονικό e-shop. Ε, και υπάρχει και ένα εργαλείο τέλο πάντων το οποίο είναι για τα smartphone, τα κινητά, το οποίο θα βγει τον Ιούνιο. Και όποιο ε, έχει το, αυτή την εφαρμογή στο κινητό του και παίρνει από την άλλη περιοχή, το οποίο εμφανίζεται α σαν την έργα σε χάρτη, στο smartphone ή κάθε επιχείρηση κάνει 10% έκπτωση. Λοιπόν, ε, ό,τι η επιχείρηση είναι 120 ευρώ, μετά του πάει, α πούμε εσύ πώ θα πιστεύει ότι πέρα. Από την επιχείρηση, α πούμε, εγώ έχω κάποιο όφελος που τη σύστησα. Ε, μου λέει, ξέρω πόσο πριν το 10%, 20 ευρώ. λέω, περισσότερα, 40, 50, λέω, όμως λέγα, ας πούμε, 70, δουλήγα ε, ξεκινέρα. Λέω, σου λέγα, 90, και <χει> ε, τώρα, <χει> λέω, okay, 100 είναι; πάμε. Ναι, ωραία, ωραία. <χει> και η τρίτη? Λοιπόν, και η Τρίτη δεν το ήξερα το Τρίτο. Είχαμε συναντηθεί για να μου μιλήσει αυτό για κάτι. Τέλο πάντων, τελικά που είχα μιλήσει εγώ για κάτι άλλο, στην πορεία ε, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: να, να, να σου μιλήσω για αυτό. το πάντων, βγήκαμε και με έναν καφέ, οκ Μου αρέσει πολύ γρήγορα. Κριστίνα, πες μου λίγο ακριβώ τι του είπε το τηλέφωνο. Δηλαδή, τι του είπε για να βρεθείτε, να σου μιλήσει για τι πράγμα. Κοίταξε, γενικά είχα μια επικοινωνία με αυτό το παιδί. Δηλαδή, δηλαδή προσπαθούσα να το φέρω ένα άλλο δίκτυο που ήμουνα. Αυτό είναι κάπου αλλού και ένα ακόμα. Λοιπόν, εγώ προσπαθήσω να με φέρω σε ένα άλλο που είμαι και εγώ ακόμα εκεί. Ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, ε, δεν ήταν αρνητικό για το άλλο, ήταν διάμεσο. Τέλο πάντων, ε, ε, του είπα μου δηλαδή, ότι έλα να ακούσει από το τηλέφωνο πάλι το ήταν. Είχα σταματήσει κάτω στον δρόμο και του είπα αναλυτικά τρόπο πληρωμή και τα λοιπά. Τι είναι αυτό. Ωραία. Και παίζουμε λίγο για τι επιχειρήσει γενικά. Αν ήταν γνωστή ή άγνωστη, πώ το έκανε, πώ ε, πήγε ε, από κοντά τη τηλεφωνικά. Δεν, ναι. δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει, δεν έχω ασχοληθεί. Τι είναι τα βιντεάκια που δείχνουν, ναι, δεν ξέρω ποια βιντεάκια δείχνουν και αυτά, γιατί δεν είναι το σπίτι και okay. Όταν πήγε και στείλει και εσύ υλικό, δεν τα, τα άνοιξε ποτέ. Δεν ξέρω ναι. τι δείχνουν, ναι. Λοιπόν, και γενικά εγώ δεν θέλω. Ε, αν πάω να μιλήσω σε κάποιον, για να γράψω. Δεν θέλω να πάω να χασομερίσω. Πήγα λοιπόν έτσι, ήμουνα σε έναν πελάτη για δουλειά του πρωινή κανονικά. Πιάσαμε λίγο τον Μπουργκούρ εκεί πέρα, αυτό ήταν ο ασφαλιστής, του είπα ότι άμα σου μιλήσατε για διαφήμιση και τέτοια. Ναι, μου λέει έλα το... από το γραφείο, πήγα στο γραφείο, να σου πω. Μου λέει, του του... του... του είπαμε μέσα στις άκρες είχε πάει και είχαν πάει μαζί με την Αναστασία. Μέσα στις άκρες του είχε πει η Αναστασία γιατί μου άργησε λίγο. Τελικά όταν με το που πήγα, λέει να σου με μπλακείτε με δεν θέλω εγώ κατοστάρικα και τα κατοστάρικα και τα κατοστάρικα μα έβριξαν με τα κατοστάρικα. Δεν τα ήθελε. Τέλο ναι. πάντων μου κάνει έτσι, βγάζει 120 ευρώ από την τρίτη, λέει γράψτε με. σπου να πέσει λίγο να πάρουμε 5 στοιχεία και αυτά πάει μέσα, φέρνει άλλον έναν, τον οποίο ούτε αυτό τον ήξερε, και αυτό θέλει να γραφτεί. Φέρνει και τον δεύτερο. Mm. Λοιπόν, μετά η τρίτη και τέταρτη εγγραφή, και τα τέσσερα, τέσσερα μαγαζιά, μετά έβαλα τον άντρα μου που κάνει και αυτό τέλο πάντων τον έβαλε και αυτόν. Ε, και μετά έβαλα άλλα δύο καταστήματα, τα οποία τα και τα δύο προχθέ. Ο ένας ήταν ένα πελάτης, ο οποίος έχει κάτι βιολογικά γι' για τέτοια, δεν έχω μη φτιάξει ακόμα το site του, του είπα για μία διαφήνση. Ε, του λέω, α, στην αρχή του λέω, εσείς που είστε του λέω έχεις γνώσει και καλού και επιχειρηματίας. Καλά μου λέμε, καλά, τα ξέρω μου λέει αυτά, όλοι έτσι ξεκινάνε. Πάλα να, να με ρίξεις, να με τελείξεις, ναι, δεν ήσταν και δεν θα ήσταν εδώ, γιατί πριν ήταν σε, μια, σε ένα πιο υποδέστερο κτίριο και τώρα έχει μια σε καλύτερα κτίρια. Λοιπόν, δεν δεν θα σε καλύτερο κτίριο, θα σε χειρότερο. Λοιπόν, πάντων, μου κάτσε και λέει, του είπα, εκεί με τι άκρες, μου λέει, και εντάξει, ξεκινάμε». Μου έδωσε, του, του, του είπα, Προκαταβολή και αυτά, και να μου στείλει το υλικό και μέσα στο εγώ τώρα θα το έχω έτοιμο. Και όλο ήταν ένα μετριζινάδικο που ούτε δεν το ήξερα αυτού, απλά πήγα. Δηλαδή, αυτή τώρα είναι ένα μετριζινάδικο το οποίο δεν έχει δουλειά. Είναι στη, στη φραντζή στην Αθήνα, στον νέο κόσμο των πάντων, και είχε απέναντι λίγο πιο κάτω στα 100 μέτρα ένα ανταγωνιστή. Και πήρα το είπα ότι εντάξει, ότι έμενα παλιά στη γειτονιά και ότι ο άλλο από κάτω εκεί έχει τη και έχει του κόσμου την ουρά κτλ και με έφυγε να μου κάνω μια διαφήμιση. Και μου είπα: Οκ, εντάξει, του πήρα μια παραγωγή 60 ευρώ και περιμένω και αυτό να μου στείλει υλικό να μου βάλω τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικά δεν έχω όμω... Έχω κόσμο με έχ... Α, είχα κάνει και κάτι άλλο. Είχα στείλει ένα mail το οποίο ήταν πολύ έτσι απλό. Τίποτα δηλαδή. Μπορώ να το πω. Με ακούω αυτό το δωρή. Σα ακούω, φυσικά ναι. Α, λέω, συγγνώμη, λέω. Δεν okay. αέρα. Λοιπόν, Έστειλε ένα mail το οποίο μια μέρα εκεί που καθάριζα το πέταγα κάτι mail και τέτοια. Λοιπόν, έγραψα ένα κειμενάκι το οποίο έλεγε το εξή. Τίτλο έβαλα μόνιμη διαφήμιση σε 2.000 άτομα. Ρε. Από κάτω έγραψα. Μιλάμε ότι ήταν πολύ γευτικό, ούτε κεφαλαία μικράνο αυτό, ε, Πολύ χάλια δηλαδή, τίποτα. Ούτε bold, ούτε κεντραισμένο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και γράφω. Ο τίτλο ήταν μόνιμη διαφήμιση σε 2.000 άτομα. Από κάτω έβαλα, θα σε ενδιαφέρε. Α, περιμένω να το άνοιξω. Θα ανοίξω, αν το βλέπω και όλες οι ανοίγες. Λοιπόν, τέλο πάντων θα το διαβάσω σε λίγο μόλι το βρω. Λοιπόν, έστειλα αυτό. Το έστειλε σε 2-3 ασχέτους, δεν τα ήξερα. Καμιά φορά στα μέλη μας έρχονται κάτι άσχετα που δεν λένε καν διεύθυνση. Mm -hmm. Λοιπόν, και από αυτά τα άσχετα που έστειλε μου απαντήσανε, το έστειλε σε 4 άτομα με πήραμε οι τρεις, τον wow. έναν μόνο ήξερα, τους άλλους δεν τις ήξερα, wow, okay. τους άλλους τρεις. Wow. Έχω... Ένα δευτερόλεπτο μόνο, θα ξέρω τι έχω βάλει, δεν είναι αργό, μισώ, στο κάλο που το έχω. Τώρα το βλέπω γιατί έχω χτιστεί λεπτά άλλο μηχάνημα. Τέλο πάντων, αυτό που έγραφα ήταν το εξή. Θα σε ενδιαφέρε μια... ε, μια... να, φτιά... να σου φτιάξω μια σελίδα στο, στο ίντερνετ, θα σε ενδιαφέρε να σου φτιάξω ένα e-shop, θα σε ενδιαφέρε να σου προσφέρω ένα... ε, μια εφαρμογή όπου όποιο περνάει από την περιοχή σου να δώσει μήνυμα για την έκθεση που κάνει. Αν σε ενδιαφέρουν όλα αυτά, με... Α, όλα αυτά με 10 ευρώ το μήνα. Αν σε ενδιαφέρει πάρε με τηλέφωνο ή στείλε email. Ωραία, οκ. Um, okay. Αυτά. Πάρα πολύ λίγο. Με τηλέφωνο και τρεις ήταν μία πήρα σήμερα και είναι και πολύ δυνατή. Πιστεύω θα μπει και σαν πελάτης και σαν επιχείρηση. Χριστίνα Ροκάρις, μπράβο, πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλή yeah, yeah. yeah. Λοιπόν, ε, το Βλέπετε ότι σχεδόν όλοι είχαν τελείως διαφορετική προσέγγιση όντων των άλλων, έτσι, δηλαδή... πολύ διαφορετικά. Ε. Ωραία. Που, έδεικα παράπηγη. Ωραία. Ναι. <ínaína> ε, Μανώλη. Ναι, γραφόρο. Σε ξύμνησα. Ναι, γραφόρο. Σε ξύμνησα. Α, ωραία. Έλα, λοιπόν, έχουμε εδώ από πέρα... πόσα ώρες τα λέμε, έχουμε... έχουμε μιλήσει πολύ, είσαι πρώτα-λευταίος. Ωραία. Λοιπόν, οκ. Okay. Α... Μαλώλη, καταρχήν θέλω να συστηθείς, ε... πώς λέγεσαι, να ασχολήσεις με μερικοί με πλήρη απασχόληση και μετά θα σε καθοδηγήσω εγώ με τις μου. Ωραία. Πες μου. Ωραία. Πότε ξεκινήσει με την Ολυμπιακή Idea ε 22 Απριλίου. Οκ, okay, οπότε έχει ένα μήνα. Ε, και ναι. έχεις κάνει και τρεις εγγραφέ και πάνω και έχεις κάνει και επιχειρήσει, έτσι. Ναι. Ωραία. Παίζουμε λίγο σχετικά με τις, ε... τις εγγραφέ που έκανες του συνεργάτε. Ήταν γνωστοί σου ή άγνωστοι. Ήταν γνωστοί μου. Okay. Οκ, και. και... Ωραία. Και πώς σου προσκαλείς, τι τους είπες. Ε, τους ε, δύο τους είπα ότι ε, βρέθηκε κάτι καινούριο το οποίο από ό,τι μου έχουν πει και από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω ενημερωθεί αξίζει να το δοκιμάσουμε για να το δούμε και αν το θέλατε, θα το δούμε παρέα να δείτε τι είναι περίπου και αν σας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε να κάνουμε την εγγραφή μα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Το είδαμε mm -hmm. με τον καθένα τη. Χωρί Τι τους έδειξες? του έδειξε, Του ενδιαφέρει και προχωρήσαμε. Ε, Μαλόρι, τι του έδειξε, ε, Του έδειξε πρώτα, επειδή πρώτα έδειξε το βίντεο. Ένα βιβλιάκι του έδειξε πρώτα. Ωραία. Που είχα, μου είχαν, είχαν στείλει. Mm -hmm. Και μετά προχωρήσαμε και είδαμε και λίγο μέσα στο κομπιούτερ μου είδαμε και την ιστοσελίδα. Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι γράφτηκαν απευθείαν μετά την παρουσίαση ή πέρασε και από διάστημα ε, Ωραία ε, πες, ε, Από την ώρα που ητάβαμε μέσα σε δύο τρεις και είχαν εγγραφεί Ωραία, τι αντιρρήσεις σου έδωσαν ή τι ερωτήσεις σου κάνουν Οι αντιρρήσεις ήταν ε, αφα... Δεν ήταν πολλές συγκεκριμένου. Mm -hmm. Απλά θέλαμε να μάθαμε πιο πολύ πώς λειτουργεί το σύστημα της εταιρεία. Α, οκ okay. Okay. Και η άλλη εγγραφή που έκανε, Η άλλη εγγραφή ήταν μου. Είχε ακούσει κάτι του χαρτί, αλλά δεν ήταν σίγουρο γιατί δεν είχε δει τίποτα. Τι του έδειξε, για να ξέρεις τι κάνει μετά, τι λέει. Τέλεια, Οπότε σε 10 μέρε ξέρω με τη συνδρομή σου. Είναι και τι τρει εγγραφέα. Ωραία. Και με τι επιχειρήσει πει μου λιγο, ήταν άτομα τα οποία ήταν γνωστή, σου άγνωστο ή όπω. Είναι είτε, μου, γνωστή μου. Ναι. Και είναι και τρει επιχειρήσει, οι οποίε είναι άγνωστέ. Σένα. Α, οπότε είναι και γνωστοί και άγνωστοι, έτσι. Ναι, ναι, οι μυστική, δηλαδή είναι... τώρα που του ετοιμάζουμε αυτού, Έχει... έχουν... έχουν κάνει περιγραφή αυτού mm -hmm. και αποσυχόσει και ετοιμάζουμε τι σελίδε του τώρα για να την βάζουμε. Ωραία. Πες μου λίγο με τους γνωστούς, τι τους είπες τους γνωστούς. Ε, Καταρχήν πηγείς από κοντά ή τους πήρες τηλέφωνο? Είναι μια εταιρεία... Ε, Μανώλη, πες μου λίγο, από κοντά ή τους πήρες τηλέφωνο? Όχι, πρόσωπο με πρόσωπο. Από κοντά, το μαγαζί ε, της ωραίο. Εγώ να πω ότι προτιμώ σε κάποιον να μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο πάρα να του πω κάτι από το τηλέφωνο. Ωραία. Και τι τους είπες από κοντά. Σε αυτό το βίντεο, πάλι λειτουργήσα με το email, δηλαδή μπορούσα να το δεικάξει. Ωραία, ωραία, τέλεια. Οκ, okay. συνήθω μετά την παρουσίαση του μετά το βίντεο, τι ερωτήσει σου κάνουν. η okay, tête okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Να να τη fx μαζί Και μετά πήγαινε από, από κοντά και του έδειχνε στο site από κοντά πώ λειτουργεί, πώ είναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Του έδειχνα μόλι ήρθα, το βίντεο. Μετά πήγαμε ένα ραντεβού. Για να του λύσω τι απορίε του και μέσα από τι απορίε του βλέπαμε το βίντεο και ταυτόχρονα είχα ανοιχτεί και τη σελίδα τη εταιρεία. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο. Σε αυτού που. Παίζουμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ Εγώ ευχαριστώ, και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή δύχτα. Έγινε, τα λέμε. Καλή. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, και ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Θα καλέσω εγώ. Ο άνθρωπο που θα σε καλέσω τώρα είναι το τρίτο μαράκι τη εταιρεία. Είναι ο Στάβος ο Καλίνο. Ε, ξεκίνησε και αυτό στι αρχέ, τον Ιανουάριο, νομίζω έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά. Έχει γράψει νομίζω 52-53 συνεργάτε και έχει γράψει κάποιε επιχειρήσει. Θα το καλέσω τώρα να μα μιλήσει, να μα πει και αυτό. Δεν γινει σωστό, παρακαλώ. Μιλήσατε για το 8, 9. Τι έκανα, Το έγραψα λάθο. Όχι. Ωραία. Ναι. Σταύρο. Καλώ, Δόρυ μου. Ε, πέρασε λίγο η ώρα. Ακόμα είχαμε πολλού που μιλήσανε. Μπορεί να μιλήσει τώρα, Βεβαίω, μπορώ. Ωραία, είσαι live να ξέρει. Okay. Λοιπόν, ε, καταρχήν να λίγο συστήσου. Απέζωμα να ασχολεί μερικοί με πλήρη απασχόληση. Αν κάνει κάτι άλλο παράλληλα, και μετά θα σου οδηγήσω εγώ με τι ερωτήσει μου. Οκ, okay, λοιπόν, καλησπέρα σε όλους ε, καταρχήν. Το όνομά μου είναι Σταύρος Καλίνος Η κυρία μου δουλειά είναι το κλιματιστή Είναι κλιματιστής τα τελευταία 19 χρόνια ε, Με το internet marketing ασχολούμαι περίπου τα τελευταία 2 χρόνια Και με την Ολυμπιακή ιδέα ασχολούμαι Τους τελευταίους 3,5 μήνες Τέλος από το Θεό πηγαίνει όλα πολύ καλά Ωραία, λοιπόν και Πες λίγο καταρχήν πόσε εγγραφέ. έχεις κάνει Έχω κάνει 50 και κάτι ακριβώ ναι, τώρα okay, okay. 52, 51, από εκεί. Ωραία. <laughs> τι τρει πρώτε εγγραφέ, πόσο σύντομα τι έκανε. Ε, περίπου την ίδια μέρα, περίπου. Ωραία. Και όχι ε, θέματα μέσα σε δύο μέρε. Να το πω έτσι. Γιατί... Ωραία. ωραία, ωραία. Και οι άνθρωποι που επικοινωνία είναι γνωστοί σου, είναι άγνωστοι, βασικά πούμε για του τρει πρώτου ήταν γνωστή σου. Λοιπόν, οι τρει πρώτοι ήταν γνωστοί μου και ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σχετικά του. Στου στενού μου κύκλου, να το πω έτσι, οι φίλοι μου, προσωπικοί συγγενεί, ήταν άτομα τα οποία ήθελα παράλληλα και να ευεργετήσω περισσότερο, να το πω έτσι, Λέγοντάς του πήρε ακριβώ την Ολυμπιακή ιδέα. αλλά και άτομα που ήξερα ότι θα είναι μαζί μου, μπορούμε να συζητούμε άνετα, καταλαβαίνει. είναι δηλαδή πιο κοντινοί μου άνθρωποι. Ωραία. Πρωτού καν κινήσω να προωθώ οτιδήποτε άλλο, ε, ήταν προσωπικέ επαφέ. Θε να πει λίγο τι είπε για να. Του πήρε τηλέφωνο, του διήγησε από κοντά, του έστειλε μήνυμα στο Facebook. <σο> Πώ έδουλεψε. Ναι, ναι, να, να σα πω λίγο πώ έγινε. Ήταν άνθρωποι λίγο πολύ οι οποίοι με ξέραν έτσι κι αλλιώ τι κάνω και μου είχαν πει ότι σε περίπτωση που ξεκινήσει κάτι και. και αυτά είναι η Να το πω έτσι. Mm -hmm. Δηλαδή ήταν άτομα όπω είπα από τον που είχα σχετικά μία επαφή. Οπότε όταν αφού μίλησαν μαζί, αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει πρώτα μαζί ναι, ναι. και είχα πάρει την απόφαση να το κάνω. Μετά επικοινώσα και λέω επειδή ξεκινάω κάτι ε, να βρεθούμε να μιλήσουμε. Τηλεφωνικά δηλαδή. Και έγινε και είχα προσωπική επαφή Δεν έγινε μέσα στου κάτι τέτοιο. Ωραία. Γιατί ήταν, ήταν άτομα τα οποία μπορούσαν να του βρουν να πούνε ένα καφέ. Ήταν στην πόλη μου, δεν ήταν δηλαδή μακριά. Ωραία. ωραία. Και τη έκανε την παρουσίαση του πλάνου από κοντά εσύ έτσι. Ναι, βέβαια δεν έγινε ακριβώ με την τυπική περίπτωση ότι εδώ ξεκινάει μια επιχειρηματική ιδέα. Ξέρει το κλασικό που ναι. κάνει έναν άγνωστο. Mm -hmm. Ήταν πιο φιλική η συζήτηση. Παιδιά είναι αυτό. Έχει αυτέ τι προποθέσει. Έχει αυτά τα που που είναι σημαντικά και αξίζει να ασχοληθούμε. Πάμε να το κάνουμε, κάπω έτσι δηλαδή. Ήταν πιο φιλική η αρχική συζήτηση. Ωραία, σου κάνανε κάποιε ερωτήσει, αντιρρήσει, έτσι που να. Βεβαίω. Κοίταξε να σου πω, αυτό γίνεται πάντα. Και να ξέρει, αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό με την έννοια ότι ο άνθρωπο που ρωτάει και θέλει να μάθει πράγματα πάνω από ότι δεν ενδιαφέρεται. Ωραία. Άμα δεν ρωτάει ή δεν κάνει, ξέσεις, είναι αρνητικό. Δηλαδή για διάφοροι άνθρωποι πολύ πιθανόν να έχουν και διάφορο αποτέλεσμα, δεν είναι. Ναι, ναι. Οπότε ναι, υπήρχαν βέβαια ερωτήσει. Τι ακριβώ είναι, πόσο κοινοκεί, τι μπορώ να κάνω. Ο στόχο μου πάντα ήταν να ήταν στο τι μπορώ να κάνω εγώ για να του βοηθήσω. Και αυτό τώρα όμω ακούνε και τα παιδιά να το έχουν στο μυαλό του. Δηλαδή, όταν κάνω μια συζήτηση, θέλ, ο, ο άλλο θέλει να δει πώ μπορεί να το βοηθήσει. Τι μπορεί να κάνει γι' αυτό, είναι σημαντικό. Οπότε η συζήτηση πρέπει να συγκεντρώνεται στο τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει κάποιον. Οπότε okay. θέλω να μιλήσω παραδείγμα σε μια ερώτηση που σου κάνει και πώ την απαντούσε, τι έλεγε. <Το> τώρα θα δούμε. Δεν θυμάμαι ακριβώ γιατί είναι τόσο πολλέ ερωτήσει. Mm -hmm. ε, κάτσε να, να σου πω. Ε, Αν μία. Ναι, παίρνω. Ξεκινά να δει κάτι. Όχι, ναι. Ε, μπορεί να μην είμαι ο κίνδυνο τη πρώτη. Μπορεί να είναι μια ερώτηση που τέθηκε τώρα τελευταία από μια γραφή που έκανε, α πούμε. Ναι, εντάξει. Ε, ε, να μιλήσουμε για τι ερωτήσει που είναι δύσκολε και όχι αυτέ που είναι εύκολε. Γιατί μπορεί να είναι και εύκολε <ΣΣΣ> ερωτήσει που είναι και δύσκολε. Για παράδειγμα, μια ερώτηση δύσκολη είναι να. Αυτό που ξεκινάμε έχει μια συνδρομή μηνια. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν λεφτά. Για να συμμετέχουμε. Τι θα γίνει με αυτό. Mm -hmm. Γιατί ξέρω, ένα, ένα τέτοιο επιχείρημα, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι το κόστο συνδρομή. Αυτό αντιπαρέρχεται, κατά την άποψή μου, ότι αυτό το πράγμα είναι μια μη μη συνδρομή, αλλά δεν το βλέπει μόνο σαν ένα όφελο που θα έχω από τι εκπτώσει. Το βλέπει και σαν ένα, μια εμπορική δραστηριότητα που κάνει, η οποία θα σου δώσει εισόδημα. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν έχει μόνο μια παράμετρο οικονομική. Που θα έχω πρόσβαση εκτό και άσε που ό, το, όσο μεγαλώνει εταιρεία, αυτό το, το, το ποσό θα το κάνει offset από την, από την χρήση τη κάρτα σου. Έτσι κι αλλιώ. Ναι. Αλλά είναι, είναι μια συχνή ερώτηση: γενικά το κόστο τη συνδρομή. Ωραία, ωραία. Και ε, μετά ε, από του υπόλοιπου, α πούμε που έχει γράψει 50 και πώ είναι, ε, είναι κάποιοι που είναι και άγνωστοι προφανώ, έτσι. Βεβαίω, οι περισσότεροι. 2.000 βρονθόμες στο Ιντερνετ οπότε περισσότεροι άνθρωποι mm -hmm. δεν έχουν έρθει σε βαθή μαζί με προσωπική μπορεί να έχουν μιλήσει με ένα Skype ή τους έχουν γνωρίσει τέλος πάντων για πρώτη φορά. Ωραία. Για να κάνεις τα θέση 50 εγγραφές με πόσους άνθρωπους μίλησες. Ε, Εννοείς δηλαδή σε πόσους μίλησα και δεν έκαναν. Πόσους... Ναι, συνολικά για... συνολικά με πόσους επικοινώνησες για να κάνεις τα θέση 50 εγγραφές. Όχι πάρα πολλούς. Mm -hmm. Δηλαδή... Ε, αν έχω γράψει προσωπικά 50 άτομα, βέβαια, έχω, έχω, και, έχω μιλήσει και με κάποια άτομα τα οποία ήταν ε, άτομα τη ομάδα μου και όχι προσωπικέ μου επαφέ. Δηλαδή, κάποιο ναι. που ήταν κάτω από μένα μου έφερε τον άνθρωπο να το μιλήσουμε. Καταλάβετε, δηλαδή, έχω ναι. μιλήσει και με άλλου ανθρώπου οι οποίοι δεν ήταν η άμεσα δική μου, ήταν έμεσα δική μου, να το πω έτσι, τη ομάδα μου. Ωραία. Ε, αλλά εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχω μιλήσει με, με 100 άτομα. Okay. Να το πω έτσι. Okay. Δηλαδή, okay. Δηλαδή, Βέβαια, ε, ο τρόπο ο, ο οποίο κάνω εγώ την πρόθεση μου, όταν στάνει σε ένα σημείο να μιλήσω με κάποιον, πάρα πολλά από αυτά τα οποία α, ε, για, για την Ολυμπιακή ιδέα τα έχει ήδη δει, ξέρει δηλαδή τι γίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθεται από την αρχή και τον ξεκινά από το μηδέν. Κατάλαβα. Okay. Okay. Εντάξει. Okay. Αν δηλαδή, δηλαδή, αρχίσουμε να, μέσα... να, να μιλήσουμε, yeah, ναι. έχει ξεδιαλύνει λίγο ότι ωραία. θέλει να συνεχίσει. Άρα λοιπόν, με διάφορα μέσα μπαίνει στο site σου, βλέπει πληροφορίε, μπαίνει σε ένα webinar ή κάτι τέτοιο και μετά μιλάτε μαζί έτσι. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώ, ναι. Έχει δηλαδή ένα, έναν αγωγό, ένα κανάλι που βλέπει από μένα διάφορα πράγματα. Mm -hmm. Και ξέρει, στο ίντερνετ έχει το εξή, η προσωπική επαφή μπορεί να μιλήσει με 10 ανθρώπου και να κάνει 5 επαφέ. Δηλαδή, ε, με, η προσωπική επαφή είναι πολύ πιο δυνατή από το ίντερνετ. Στο internet μπορεί να, να δουν να μην σου 300 άνθρωποι και να καταλήξει να μιλήσει με 10. Mm -hmm. Εντάξει, είναι, είναι φυσιολογικό όμω. Είναι εντελώ διαφορετικό το μέσο. Ναι, ναι, φυσικά. Γι' αυτό είναι, είναι, είναι φυσιολογικό. Η προσωπική μου αυτή είναι πολύ πιο δυνατή, αλλά είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που θα μιλήσει. Πώ πώ θα πολλαπλασιάσει τον εαυτό Σωστά, σωστά. Αλλά είναι πολύ πιο δυνατό όμω, εντάξει. Το Ιταλικό είναι ότι πολλοί θα δουν το μήνυμά σου, λιγότερο θα τα ανταποκριθούν. Αλλά έτσι είναι η διαδικασία. Ωραία. Πες μου, έχει κάνει και μερικέ επιχειρήσει που έχει έτσι. Ναι, έχω γράψει και μερικέ επιχειρήσει. Θε γι' αυτά. Δεν θα σου πω και για αυτές. Είναι γνωστοί επιχειρήσεις... ή άγνωστοι, τι ήτανε Οι δύο οι... οι... πρώτε είναι γνωστοί, οι, οι άλλε που έχω γράψει είναι άγνωστοι. Βέβαια, μερικοί βρεθήκαμε γνωστοί, αλλά στη συνέχεια και πρόωθησα και τι επιχειρήσει συντεραιτικά. Ωραία, οκ. Okay. Ε... Για τι επιχειρήσει, δε... ειδικά τις δύο τελευταίε, δεν του ήξερα μέχρι που γράφτηκαν. Να το πω και έτσι. Ναι. Και είναι πολύ καλό κίνητρο για να βγάζουν επιχειρήσει μετά που να του κάνουν παιδιά και μέλη. Αυτό δηλαδή. Είναι κάποιο που έχει βάλει την επιχείρησή του. Είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα πάρα πολύ καλό υποψήφιο άτομο να γίνει και μέλο μετά. Του γνωστού, ή του επιχειρηματίε που γράφτηκαν, πώ του προσεγγίζει, τι του είπε, περίπου. Εκεί, όταν ξεκίνησε η ιδέα τη επιχειρήση, επειδή υπάρχουν διαφορετικά είδη επιχειρηματιών που μπήκαν. Για παράδειγμα, μπήκε μια επιχείρηση η οποία ήταν ένα πολύ καλό φίλο. Και του είπα, ξεκινάει μια περίπτωση, είναι πολύ χαμηλό το κόστο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσει από τώρα. θα είναι μια πλέον προβολή. Και έτσι κάπω ξεκίνησε, και ακριβώ είναι, και μπήκε. Μια απλή προσέγγιση. Mm -hmm. ε, βέβαια, εδώ πέρα να πω στην προσωπική επαφή υπήρξε πολύ μεγάλο ρόλο η εμπιστοσύνη, επειδή με ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάω για τι προσωπικέ επαφέ, εντάξει. Mm -hmm. ε, ναι, σιγά-σιγά. Αλλά μια άλλη καλή προσέγγιση, ε, και αυτό το λέω που δουλεύει για μένα πάρα πολύ, γιατί θέλω δυο μεγάλε επιχειρήσει, είναι η εξή. Ε, αντί να πα και να πει σε κάποια εταιρεία, κοίταξε έχω ένα e-shop ή ξέρω εγώ, έχω με χαμηλό κόστο, πηγαίνει και προσεγγίζει ω εξή. Θα ήθελε να κάνει μια προσφορά σε 2.000 άτομα. Mm -hmm. Δηλαδή, σκέφτεσαι ω εξή. Φαντάζομαι ότι εμεί δεν είμαστε το Olympic Idea, ήμασταν ένα σύλλογο φαρμακοποιών. Για παράδειγμα. Mm -hmm. Και πηγαίνουμε και χτυπάμε την πόρτα σε ένα μαγαζί και λέμε, κοίταξε έχουμε, είμαστε 2.000 άτομα. Θέλουμε να εξορίσουμε το μαγαζί σου, θε να μα κάνει μια προσφορά. Mm -hmm. Αυτή είναι εντελώ διαφορετική προσέγγιση από την τυπική που κάνουν οι περισσότεροι στην Ολυμπιακή Ιδέα για τι επιχειρήσει. Και είναι πάρα πολύ καλή προσέγγιση. Ωραία, ωραία. Αυτή. Mm -hmm. Ναι, είναι, δηλαδή το βλέπει από, από μια διαφορετική γωνία. Mm -hmm. Και κατά την άποψή μου αυτό μπορεί να ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Έτσι κιόλα μπορεί να αποφεύγει πάρα πολλά ερωτηματικά επιχειρηματιών. Ναι, αλλά πόσοι είσαι μπά και τέτοια Πολύ καλώς. Τα όλα αυτά. Αλλά με αυτό τον τρόπο που σου λέω. Τα κατευθείαν. Λες ότι είμαστε 2.000 άνθρωποι και θέλουμε να μας κάνουμε προσφορά. Θέλουμε φαρμακεία να είναι μέσα, θέλουμε ικανοστήματα εκποδημάτων, αλλά θέλουμε να μας κάνουμε προσφορά. Οπότε κατευθείαν το βάζεις σε άλλη λογική, σε άλλη σκέψη. Mm -hmm. Από την κλασική. Τέλεια, τέλεια. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ yeah, και όταν θέλετε να προσθέσεις yeah, κάτι. Δεν ξέρω, εγώ με να βοήθησα. Δεν ξέρω αν... Να... Καλό είναι τα παιδιά να ακούνε διάφορε απόψει. Ότι του αρέσει, πρέπει να συγκρατούν και να μην είναι ανησυχούν για πάντα, μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Θεωρή. Yeah. Καλή συνέχεια. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, αυτό ήταν. Επίζω να πήρατε πάρα πολλέ χρήσιμε πληροφορίε να κρατήσετε σημειώσεις σημειώσει. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Δεν θα δεχτώ ερωτήσει γιατί πέρα, πέρασε η ώρα. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να μου το πείτε στο Skype ή μέσω email. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια και στις επόμενες μέρες θα στείλω και την ηχογράφηση της εκπαίδευσης για να την ακούσετε, να την ξανακούσετε, να κρατήσετε σημειώσεις και να δείτε πώς μπορείτε να πάρετε τα μέγιστα από αυτή την εκπαίδευση Επίσης φυσικά προωθήστε και στην ομάδα σας σε όσους συνεργάτες έχετε βάλει από εδώ και μετά και καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και θα τα πούμε σύντομα Γεια σας